Music heaven. Καλησπέρα σα! Είναι η εκπομπή Ex και στο μικρόφωνο ο Μιχαήλ, ο Mike Μπικλαβερ θα με συγχωρήσετε λίγο σήμερα καθότι η φωνή είναι λίγο κλεισμένη και ακούμε ίσω λίγο περίεργα. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε εδώ χαλαρά και όμορφα να κάνουμε την εκπομπή μα. Στη σημερινή εκπομπή βέβαια δεν είμαι μόνο, θα μα βοηθήσει και ο Δησέρα. Ο Όντι, όπως ίσως κάποιοι τον ξέρετε, γιατί το σημερινό θέμα, όπως είχε υποσχεθεί, θα είναι τα κόμικ. Και αυτό με την ευκαιρία του Αθανισκόν 2015 που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο, γήπεδο, στο πρώην γήπεδο του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στα και όχι μόνο, όπως και το φαντάστικο, μια εκδήλωση «Ομπρέλα» ε, για ό,τι σχετίζεται με και μπνέεται ε, από τα κόμικ. Βέβαια, περισσότερα θα μας τα καλύτερα ο Οδυσσέας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Κλιμπρίς» και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Και όσοι δεν τον ξέρετε μπορείτε να τον βρείτε ε, στο συλλογιστή στο σελίδα στο spoiler alert.gr που αρθρογραφεί και με κύριο αντικείμενο τι άλλο τα κόμικ. Έτσι και οι, και οι μουσικές επιλογές ε, σήμερα ε, θα είναι εμπνευσμένες. Ε, επιλέξαμε κάποια πράγματα από τον. Να είναι στενά συνδεδεμένα με τον κόσμο των κόμικ και ελπίζουμε ότι ε, θα σα αρέσουν ή πιο σωστά θα, θα σα θυμίσουν ε, κάποια πράγματα. Θα καταλάβετε την πορεία τη εκπομπή τι ακριβώ ε, εννοώ. Ε, Επομένω ε, σα ε, ε, ελπίζω να. Ε, Σα αρέσει και αυτή η θεματολογία. Ε, ξέρω ότι οι συνεντεύξει είχαν θετική ανταπόκριση και θα τη συνεχίσουμε και με άλλα θέματα. Και αν έχετε ε, και εσεί κάποιο αγαπημένο θέμα, ή κάποιο ε, συγγραφέα, ή ε, γενικότερα καλλιτέχνη που να είναι εντό των ενδιαφερόντων της μπορείτε να μας προτείνετε και μέσα να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σχετικό βιέρμα, μία. Συνέντευξη. Πάμε να ακούσουμε όμως το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα, βρισμένο από έναν αγαπημένο μου χαρακτήρα τον κόμικ που διάβαζα από παιδί. Βάσαμε λοιπόν το θέμα από την ταινία Dread, μια ταινία που εμπιστευόμενη από τον γνωστό, τουλάχιστον σε εμένα, χαρακτήρα του κόμματο, ο δικαστή Dread, Judge Dread. Έχει γίνει και η πιο ταινία, η άλλη, με το Σταλόνι βέβαια, τέλο πάντων. Ε, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σα άρεσε να καλύψω του πρώτου μας ακροάτες να καλησπαιρίσω την Έλληνα και την Ευελήνα τακτικές ακροάτριες, να καλησπαιρίσω και το Random Greek ε, μέλος του Music Heaven που μας ακούει, να καλησπαιρίσω και τους ακροάτες που μας ακούνε μέσω του Live 24, και σας περιμένω και τους υπόλοιπους σιγά σιγά να μαζευτούμε εδώ στην α, παρέα μας η ε, ντροπαλία Κροατές ε, μπορείτε μέσω του player του σταθμού που ακούτε να μας αφήσετε ένα μηνυματάκι να το δούμε εδώ στο στούντιο δεν ανάγκη καν να γράψετε το όνομά σας όπως ξέρετε η ε, υπόλοιπη όσο θέλετε πιο ε, επώνυμη να το πω έτσι η με τον παραγωγό ε, έχετε δύο Uh, τρόπους. Μπορείτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, uh, το Xlibris όπως και άλλες επίπεδες του Music Heaven έχει σελίδα στο Facebook. Μπορείτε εκεί πέρα λοιπόν να μας γράψετε τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας και φυσικά υπάρχει και το διάσημο να το πω έτσι, chat του Music Heaven, όπου τόσα λέγονται και συζητήνται κάθε φορά. Ένα και να έχετε πρόσβαση στο chat, το οποίο είναι και Real time, να το πω γενιστή, ε, πρέπει να εγγραφείτε, ε, εύκολη γρήγορη δωραίαν εγγραφή σα και εκτός από πρόσβαση στο chat του ραδιοφόνου μας, έχετε πρόσβαση και σε όλο τον πλούτο υλικού που έχει συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του το Music Heaven και ενδιαφέρον τον οποιοδήποτε έχει μια έστω και μακρινή σχέση με τη μουσική. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας με τον Οδυσσέα. Οδυσσέα καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Εξλίμπρις, το Radio Music Heaven. Καλησπέρα και σε σέρα Μιχάλη και καλώς σας βρήκα. Σε Ευχαριστούμε που δέχτηκε πρώτα απ' όλα να δώσει ε, αυτή τη συνέντευξη στην εκπομπή μα. Είχα υποσχεθεί στου ακροατέ ότι ε, αφενό, μεν εδώ και καιρό του είχα προσχεθεί ότι θα μιλούσαμε ε, για τα κόμικ. Και ε, αφετέρου, δε συνέπεσε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν το Άθενσκον το οποίο και παρακολούθησε. Ναι, ναι, ναι, το Άθενσκον ήταν κάτι που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Η είναι στον ελληνικό χώρο mm -hmm. όσον αφορά κάποιο event ε, σε σχέση με τα κόμιξ. Παραποίησε, βέβαια. Ε, mm -hmm. Πες μας. Βέβαια υπήρχε, μην ξεχνάμε, υπάρχει εδώ και δέκα χρόνια ο θεσμός πλέον το Comic -Dom, που γίνεται στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Ναι, ναι. Αλλά ε, το AthensCon ήταν ουσιαστικά πιο πολύ σαν... Ε, ναι, ε, ε, ε, ε, ξένα δεδομένα, δηλαδή ένα, ήταν ένα convention σα, όπως λειτουργούν και τα conventions στο εξωτερικό. Ήταν το αντίστοιχο του Fantastic Con που ήμασταν μαζί εδώ από 1,5 μήνα. Ναι, ναι, ναι, το Fantastic Con. Είναι μια εκδήλωση ομπρέλα θα λέγαμε το Athens Con και ε, ε, βάζει πολλά μέσα, δεν είναι... Όπω θα μα πει και ο έχει βάλει πάρα πολλά μέσα, όχι μόνο να πάμε να δούμε δύο κόμικο όπω είναι ας πούμε, οι εκθέσει βιβλίων, έχει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα, έτσι δεν είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Γενικά η, η έννοια του convention, του κον con, mm. ουσιαστικά, γιατί από εκεί προέρχεται, ε, το, το, το con, ουσιαστικά στο άθενσκον, το, αυτό το. Συνθετικό το δεύτερο. Το συνθετικό, ναι, το δεύτερο, ε, είναι από το convention, Που convention δεν σημαίνει ούτε έκθεση ούτε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σημαίνει. Ε, δεν υπάρχει ακριβή, ακριβής μετάφραση περίπου, ναι, περίπου συνέδριο θα λέγαμε Συνέδριο και έκθεση μαζί, μαζί έτσι, έτσι, Ουσιαστικά έτσι, έτσι. πας να αγοράσεις, πας να δεις ε, συνεντεύξεις Πας να δεις καινούργιες παρουσιάσεις ε, Στα αντίστοιχα του εξωτερικού ε, mm -hmm. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω να το ακούσει Το San Diego Comic Con Που είναι και το πρώτο και το μεγαλύτερο Ναι, ναι βέβαια ε, Εκεί πέρα πλέον να φανταστείς ε, Ελάχιστα μιλάνε για κόμιξ. Συνήθω μιλάνε για σειρέ, για ταινίε. Mm -hmm. Γίνονται παρουσιάσεις ε, πιλότων καινούριων σειρών που έχουν με κόμιξ, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και όχι μόνο κόμιξ, γενικά οτιδήποτε έχει mm -hmm. κολλάει με την pop κουλτούρα. Ακόμα και με το φανταστικό, επιστημονική φαντασία. Μάλιστα, είναι πιο διευρυμένη ναι, ναι. η θεματολογία του. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά να πάρουμε, για να... γιατί οι ακροατές ε, έχουν ακούσει πολλά από μένα για τα βιβλία για... και είναι πιο εξοικειωμένοι να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή με τα κόμικ. Ε, για πες μας, εσύ πώς ξεκίνησες με τα κόμικ από μικρός ή δεν ακάλυψες μεγαλύτερος. Όχι, όχι, ξεκίνησα από πολύ μικρός. Mm. Τώρα γιατί και πώς δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς την πρώτη στιγμή δηλαδή. Θυμάμαι <laughs> ότι πάντα μου έκαναν εντύπωση αυτά, αυτοί οι πολύχρωμοι χαρακτήρες που κάναν περίεργα πράγματα όπως πετάγανε λέιζερ από τα μάτια τους ξέρω wow. εγώ και <laughs> ε, γινόντουσαν πράσινοι και τεράστιοι και διαλύαν τα πάντα. Που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και ξεκίνησα δειλά-δειλά. Στη δεκαετία του, στο τέλη του 80 και αρχές του 90, η Ελλάδα είχε, αν θυμάσαι, αν έχει ακούσει ποτέ, τη Modern Times. Φυσ... Ή... Φυσικά την είχα ακούσει. Ε, βέβαια, και... ε, την έχει ακούσει. Να σου πω κάτι, ότι η σχέση δικιά με τα κόμικ ξεκίνησε πριν να υπάρχει Modern Times. έτσι. Ε, όταν, εμείς... ε, ό, όταν έλεγε η γενιά μου κόμικ, φαντάζομαι τι εννοούσαμε. Κοίταξε, όλα αυτά τα μ, διάβαζα κι εγώ, δηλαδή Έτσι. πριν ξεκινήσω τα, τα υπερειροϊκά... Ε... Με το κόμιξ, με καμπανά, με τυραμόλα. Γεια. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί είπε να θυμηθούμε και τα παλιά. Και όλοι κάπω έτσι ξεκινήσαμε, νομίζω. Και όσο είσαι και πιο μικρή ηλικία, προφανώ δεν ξεκινά με Marvel και DC. Μάλλον με Mickey Mouse το κόβο. Μικη Mouse, το κλασικό. Αγαπητοί ακροατέ, αν κάποιο από εσά δεν έχει διαβάσει Mickey Mouse, παρακαλείται να επικοινωνήσει πάρα αυτά με την εκπομπή, τον θέλουμε για μελέτη, ιατρική μελέτη, έτσι. <laughs> <laughs> με κάνουμε και λίγο χιούμορ εδώ, Δησέα, όπως έχεις καταλάβει στην εκπομπή. Και πολύ καλά κάνετε. Έτσι, οι ακροατέ μας ε, έχουνε ευτυχώς την αίσθηση του χιούμορ και ανέχονται τον παραγωγό. <laughs> <laughs> λοιπόν, και έτσι, άρα λίγο πολύ... Με τα ίδια ξεκινήσαμε εκεί πέρα με το Mickey Mouse. Μπλεκ, αγόρι, έχει διαβάσει, ήταν πολύ δημοφιλή. Βέβαια, βέβαια, Ouch, όχι. Μπλεκ μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα το, το παρακολουθούσα. Ε, δηλαδή, ό,τι έπεφτε στα χέρια μου, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η έννοια του Αμερικάνικου Βορρά, όλα αυτά που γινόταν στο μπλεκ. Ναι, εγώ ξέρεις, επειδή ήμουν δεν μ' άρεσε ο Μπλεκ. Προτιμούσα τον Καpton Mark, αλλά τέλο πάντων. <laughs> Τι να κάνουμε είδες, αμαρτία λέει εξομολογουμένη <laughs> Λοιπόν Και στη συνέχεια Φαντάζομαι όλοι περάσαμε από εκεί Μέσα από το, από το αγόρι Θυμάμαι τότε και τα αντίστοιχα Κουριτσίστηκα ναι. περιοδικά Με ξεχνάμε και τις φίλες ακροάτριες ε, Που αποτελούν σημαντικό μέρος του κοινού μας Πρέπει να σου πω ε, Βέβαια ούτε εσύ ούτε εγώ έχουμε διαβάσει Κατερίνες και μανίνε. Έτσι Να αλλά... αλλά ναι οκ okay, θα πω όχι okay. <ELL> ε? Όχι, ενώ δεν τα διάβαζα, εγώ τουλάχιστον δεν τα διάβαζα συστηματικά, αλλά είχα, φίλ... Ά, ναι, όχι, ε αλλά, ναι, ε είχα φίλες που <laughs> έβλεπα τι διάβαζα, δε ναι, τι ναι, σε αυτό το στυλ. Ε, ναι, και φαντάζεσαι, τουλάχιστον τη δεκαετία του 80 που μεγάλωσα εγώ, δεν ήταν εύκολο να πάω στο περίπτερο με τους φίλους εκεί πέρα από την κοινωνία που, ξέρετε, δώστε μου μια Μανίρα, μια Κατερίνα, <savory> μετά... Τα... <laughs> Και όσα αρκετοί από εμά ψάχναμε, η αλήθεια, είναι αυτή στα περιοδικά. Είναι γεγονό. Θυμάμαι, θυμάμαι τότε τα κορίτσια τη παρέα μάζευαν, είχαν κάτι χαρτοκοπτικές αυτά τα περιοδικά, με κάτι κούκλες που τις έντυνες. Δεν ξέρω αν είχες... Εγώ είχα πολύ πολλές και καλές φίλες που παίζαμε ε, παρέα και έβλεπα τι παιχνίδια είχαν. Ναι, είχαν πολλά τέτοια έτσι... Κοίταξε, η Μπάρμπη της αδερφής μου ήταν εν δυνάμει τύπισες που θα παίζανε και αυτές το πόλεμο. Δεν, δεν είχα πρόβλημα. Κάνω <laughs> τη <laughs> <laughs> δηλαδή, <laughs> Το κάμαρα της Μπάρμπι είχε γίνει, <laughs> ε, πώς το λένε, το headquarters κάποιου <laughs> του εχθρού, <laughs> <εχθρούμε>. <laughs> πολλές φορές πίστεψε με. Έτσι, έτσι. Και ε, μπρεβισμένοι ε, τα κόμικ θυμάμαι τότε και φαντάζομαι αυτό ισχύει και για τη σημερινή γενιά. Ε, τεντάσαμε και στα παιχνίδια μα, έτσι και που παίζαμε με τα διάφορα ε, παιχνίδια. Τοντάσαμε λίγο και τους χαρακτήρε από τα κόμικ μέσα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> Κοίταξε, η αλήθεια είναι πιο πολύ όταν μπλεχτήκαν τα υπερηρωικά. Ναι, όλοι ήθελαν να είναι στο τερμανί. Ναι. <laughs> Ηταν η συνέχεια από τα. για εμένα τουλάχιστον, αλλά και για αρκετού από, από αυτού που ξέρω, mm -hmm. ήταν η συνέχεια από τα παιδικά. Δηλαδή, βλέπαμε παιδικά, εκεί μάθαμε. πολύ mm -hmm. αρκετοί, ας πούμε, στην Ελλάδα, εκεί μάθαμε του Sexmen ή το Spider-Man. Ηταν κιόλα η δεκαετία του 90, είχε, η Marvel είχε ξεκινήσει μια τεράστια καμπάνια. Και η DC, απλά mm -hmm. η Marvel είχε βγάλει. πώ να σου πω, είχε βγάλει 8 σειρέ διαφορετικέ. Ah, ναι, μάλιστα. Αλλά να σου πω πολύ ενδιαφέρον αυτό, θέλω να σταθούμε λίγο, mm -hmm. αλλά πρώτα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι μας, το τραγουδάκι μας και να επιστρέψουμε, να το, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό στη δεκαετία του 90. Ωραία. bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the man of steel, Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter Clark Kent. Κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν τα παλιά κινούμενα σχέδια του Σούπερμα, κινούμενα σχέδια εμπνευσμένα φυσικά από τα αντίστοιχα κόμικ και όπως είπα τέτοιες μουσικές επιλογές θα έχουμε σήμερα. Θα σας θυμίσουμε τα παλιά. Να καλησπίσουμε εδώ πέρα και την τακτική μας ακροάτρια και φίλη τη Jenny που μας ακούει και αυτή και την Ελένα ο τη γνωστή σε αρκετούς από σας cosplayer η οποία έχει και την καλοσύνη να μας απαντήσει ορισμένα πράγματα για το cosplay και την οποία θα σας στήσουμε ε, λίγο αργότερα με τον ε, Οδυσσέα πάμε να συνεχίσουμε όμως τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε και επιστρέφουμε μετά το τραγούδι μας. Ε, και λέγαμε ότι Ισέα, ξεκινήσει να λες για τη δεκαετία του '90 και τη μεγάλη έκρηξη, να το πω έτσι, που έγινε ε, από τις μεγάλες εταιρίες των κόμικ με σειράς πλέον στην τηλεόραση που έφεραν mm. τους υπερήρου σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Κοίταξε, στον υπόλοιπο κόσμο δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, uh -huh. στον υπόλοιπο κόσμο ήταν πολύ πιο... Ε, έντονη παρουσία των, <Σχει> ε, της Marvel, της DC και, όπου και άλλων εκδοτικών. Στην Ελλάδα η αλήθεια mm -hmm. είναι ότι η έκρηξη έγινε εκείνη την περίοδο όταν δηλαδή το 90, αρχές 90, ε, μεταφράστηκαν οι σειρές που πεζόντουσαν και στην Αμερικάνικη τηλεόραση που είχαν βγει δηλαδή το 93, 94 και πέρα είχαν βγει. Μάλιστα. Δηλαδή Spider-Man, X-Men, με το κλασικό, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει και το κλασικό τραγουδάκι που ξεκινάει, πολύ χαρακτηριστικό α, Ναι, έξι. η μελωδία ναι. των το, x Ναι, ναι, ναι Είχε Fantastic Four, Iron Man, Hulk α, α, Τον Iron Man το θυμάμαι σε κόμικ από... Πότε να σου πω το, τώρα <laughs> Καλά βέβαια, <laughs> στην Ελλάδα μην ότι ήταν και ο Καμπανάς πριν το 90, Μπράβο. ο οποίο μετέφραζε τα πάντα είχε, είχε ανοιχτεί πάρα πολύ Ναι, ναι και βέβαια καλό, κα, καλό για εμάς αυτό. Βέβαια, ναι, ναι, ναι, όχι, είχε προετοιμάσει πάρα πολύ ωραία το έδαφος έτσι ώστε το 1990 να συνεχίσουν κανονικά δηλαδή με ό,τι κυκλοφορούσε περίπου εκείνη την εποχή στα υπερειροϊκά κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια κόμικ ε, δεν είναι μόνο οι υπερήρωες. Ε, Βέβαια, α... ναι. εκεί, α... θα, εκεί θα κατέληγα ότι α... κυρίως υπερήρωες mm -hmm. αλλά και κάποια εναλλακτικά, ας το πούμε έτσι κάποια εναλλακτικά πηγαίνουν κόμικ τα οποία ε, δεν ξέρω επειδή δυστυχώς έχω έλειψη χρόνου κυρίως τον χώρο του κόμικ τον παρακολουθώ κυρίως μόνος από τα άρθρα σου να το πω έτσι <laughs> <laughs> στο spoiler alert εκεί πέρα και, Ναι ενώ μου αρέσουν τα κόμικ αλλά ξέρεις κάποια στιγμή πρέπει να βάζεις κάτω και κάνεις οικονομία δυνάμια και λες, παιδιά αυτά μπορώ να τα κάνω αλλά δεν μπορώ Έτσι, να το κάνω. Ναι, ναι. Είναι ένα σκληρό δίσκος Θα επιλέγει τι θα αποθηκεύσει και τι θα σβήσει. Ναι, Έτσι, αυτό. Ναι. Για λέγαμε για τα εναλλακτικά κόμικ. Ε, στο εξωτερικό, φαντάζομαι, είναι πολύ ε, πιο διαδεδομένα. Στα, από... ε, στο εξωτερικό δεν, θέρονται, δεν υπάρχει ο τίτλο Εναλλακτικά κόμικ. Είναι απλά κόμικ. Είναι <laughs> mainstream όλα. Είναι όλα mainstream οποιοςδήποτε βγάλει κάτι, ιδιαίτερα αν βγει από mainstream εταιρεία που υπάρχουν αρκετές αυτή τη στιγμή, mm -hmm. ε, στην Αμερικάνικη αγορά, αλλά η Αμερικάνικη αγορά δεν έχει μόνο Αμερικάνους, δεν έχει προφανώς. από όλες ναι. ε, τις εθνικοτήτρες. Στο εξωτερικό, ναι, δεν ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα, όταν ερχόταν κάτι εναλλακτικό, θυμάμαι χαρακτηριστικά το Sandman Σαν, ε, του Νίλ Γκέιμαν αλλά και άλλε δηλαδή θυμάμαι χαρακτικά το, το Books of Magic πάλι του Νίλ Γκέιμαν mm. ε, όταν βγαίνανε ήταν λίγο περίεργα δηλαδή ο κόσμος τα, μάλιστα η Modern Times είχε μια, μια πολύ περίεργη λέξη την οποία δηλαδή, ε, ε, τη χρησιμοποιούσε οποτεδήποτε το κόμικ δεν ήταν υπεριορικό έλεγε ενήλικη μυθοπλασία ενήλικη μυθοπλασία <laughs> ενήλικη μυθοπλασία <laughs> Ε, αυτό αυτό. φαντάζομαι πάρα πολύ περίεργος <laughs> ναι. Αλλά το χρησιμοποιούσα πολύ συχνά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή ότι έλεγε για το, <laughs> ε, για το Σάντμαν ενήλικη <laughs> στο Και εγώ λέγα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή ακούγαμε κάτι απαγορευμένο. Δηλαδή, ναι, αυτό... κάπω. Ναι. <laughs> <laughs> Κάποιος τώρα το διαβάζω ή... Ναι, δηλαδή τώρα, δηλαδή γίνεται το σατανισμό. Δηλαδή αυτά μου έρχονται σαν να Τι έρχονται στο μυαλό μου. Και διγράφει μέσα εκεί με ενήλικη μυθοπλασία. Καλό αυτό. Αυτό. Ναι, ναι. Ε, τώρα φα... <coughs> φαντάζομαι ε, εγώ την ομολόγησα ότι δεν είμαι ενεργός να το πω έτσι στον χώρο mm. των κόμικ ξέρω βέβαια τα βασικά τσι. ξέρω Marvel DC ας πούμε <laughs> ε, ξέρω ας πούμε τα manga τα ολόκληρη ε, είναι, το, κουλτούρα ε, είναι, είναι έτσι Είναι ολόκληρη κουλτούρα και είναι τε, τελείως διαφορετικό παρακλάδι δηλαδή ας πούμε υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος συμπεριβαλλονωμένων και εμένα Mm -hmm. Δεν διαβάζουν μάγκα, δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται στην, στην αγορά των μάγκα. Yeah, Η αγορά των το... μάγκα είναι κάτι όπως και πολλά πράγματα από του Ιάπωνες είναι κάτι ξεχωριστό από mm -hmm. μόνο mm -hmm. του. Mm -hmm. Ξεχωριστή συζήτηση διαφορετική, mm -hmm. δηλαδή θα σου πρότεινα να μην, να μην το πάμε εκεί. <laughs> όχι, όχι, απλώς το αναφέρεται. <laughs> Βέβαια, μία και το έθιξες και μία και θα πούμε μετά και για το Άθενσκον. Αν ε, ε, ε, ε, στο YouTube είδα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο ε, την κυρία ε, Μ Κυρία, θα με δείρει τη Μυρτώτη Τζελέντι που έκανε μια πολύ όμορφη, πολύ ωραία παρουσίαση που ξεδιάλυνε ας πούμε όλο αυτό το σκηνικό των μάγκα, δηλαδή για τους αδαείς να το πω έτσι. Πηγαίνετε στο YouTube, εκεί πέρα στα βίντεο που έχουν βάσει τα παιδιά από το Άθανασκο θα βρείτε και το βίντεο της Μυρτού, αξίζει τον κόπο για όποιον θέλει να πάρει μια γεύση τι είναι τα μάγκα. Το HLand είναι κλασικός πλέον ήδη μόνο στο θέμα το... mm -hmm. του, του μάγκα. Οπότε, οπότε, ναι, οποιαδήποτε ερώτηση προς αυτήν επιβεβαιτείται. Έτσι, έτσι. Και βέβαια τα μάγκα, ε, να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, ε, τα μάγκα σχετίζονται άμεσα με τα κινούμενα σχέδια ε, που βλέπουμε, που μας είναι γνωστά πολύ οικεία από την τηλεόραση. Ε, τα μάγκα είναι το κόμικ, ε, το άνιμε, αν το λέω σωστά, το άνιμε, άνιμε, ναι, ε, έτσι, έτσι, Το άνιμε πάνε. είναι το ίδιο, το ίδιο πράγμα σε κινούμενο σχέδιο. Δηλαδή τα κινούμενα σχέδια που βλέπαμε ε, παλιά και μέσα παιδιά στην στη τηλεόραση, αυτά τα εντυπωσιακά. Έτσι, ε, Transformers, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Ε, οι κοπέλες βλέπανε αντίστοιχα ε, την Candy ή όλα αυτά τα Pokemon και τα τέτοια. Αυτά είναι τα, τα, τα, τα άνιμε. Ουσιαστικά, ναι, δηλαδή το Transformers συγκεκριμένα δεν ήταν. Ναι. Ε, ε, ε. Αλλά ας πούμε ότι Candy Candy σε, υπήρχε σε manga, τα Pokemon υπήρχαν, τι ε, άλλο, πολλά θυμάται, ε. το Yu-Gi-Oh, ε. Digimon πιο μετά, δηλαδή, Μπράβο, ε, ε, ε, ε, ε, ε, επόμενα χρόνια. Και, πες πες πιο σήμερα. παλιά υπήρχαν και άλλα. Ναι. Και, άλλα. Ε, και τώρα ξέρεις, να κάνω και την κλασική ερώτηση που κάνω σε, για να ξεχωρίζω ποιη, τι μεγαλώσαμε την δεκαετία του 80 και ποιοι... Αργήσατε ρε φίλε; Εκεί σε, σε σε, είσατε, σε υγρή κατάσταση ακόμα, δεν κατάληγε; <laughs> Λοιπόν, ε, ομάδα G έχεις δει; Ομάδα G βέβαια Έλα Έλαρε. Ναι. GeForce Force, τι λες τώρα. GeForce. Force. G Force. Να, το πες μου ότι και ότι έχεις δει και αργό τώρα να κλείσει δω. Το ξαναδείς όλα αυτά τα είχα ξετυνάξει ότι είχα την τύχης εισαγωγικά να μεγαλώσω σε αυτό το θέμα, δηλαδή είχα την τύχη να mm. μεγαλώσω στην Αθήνα, όπου εκεί είχαμε πολλά κανάλια που μπορούσες να δεις, ε, τα το... οποία δεν υπήρχαν σε άλλα μέρη, oh. δηλαδή χαρακτηριστικά είχαμε το Junior's TV Μάλιστα. το Junior's TV ήταν ένα σχεδόν πειρατικό κανάλι, το οποίο είχε πάρα πολλά παιδικά, μόνο παιδικά Ούτε διεφημίσεις, ούτε τίποτα. Ναι, ήταν η αθώεποχή ακόμα της τηλεόρασης. όταν σου πήραν χαμπάρι, σου κλείσανε μέσα σε αναπτυπτικές διαδικασίες. Και τι μου λες τώρα, δηλαδή τα, τα ξανά αυτά, τα δεκαετία του 90 ξανά παίξε ναι, GeForce. Ναι, ναι, ναι, ναι, και... ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, πω, τι μου λες τώρα, αυτά, αυτά είναι. Αυτά είναι. Ναι, τα παίξανε κάτι, μετά και το ok θυμάμαι είχε επίσης πολλά παιδικά. Ε, αυτό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Πάμε να κρουσουμε ένα κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε. We're off to outer space. We're leaving Mother Earth. To save the human race, our Star Blazers. Searching for a distant star, heading off to Iskandar, leaving all we love behind, who knows what dangers we'll find. We must be strong and brave, our home we've got to save, if we don't in just one year, Mother Earth. <that> the will disappear. Fighting with the Gamelons, We won't stop until we then we'll return. And when we arrive, the earth will survive with our Και μία με με το Αυτή ήταν μια από τις πιο αγαπημένες μου σειρές Το Star Blazers Που μεταδόθηκε με τον τίτλο στην Ελλάδα Του Διαστημόπλου Αργό Όσοι το θυμάστε Ελάτε εδώ στο facebook Ή στο Τσατ του σταθμού μα, αφήστε μα ένα Το κάναμε λίγο έτσι σε νοσταλγία, αλλά ε, δεν πειράζει. Ή και αυτή φυσικά γνωστή σειρά κινούμενων σχεδίων και νομίζω ότι ταιριάζουμε την εκπομπή. Για να συνεχίσουμε όμω εδώ με τον ε, Οδυσσέα. Είμαστε εδώ λοιπόν αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή εξλίμπρη στο musicheaven.gr. Καλές στη σημερινή μας εκπομπή ο Οδυσσέας, ο Lord Oddy, όσοι γνώμη, ο Master Oddy, συγγνώμη, ο οποίος είναι η Δήμον επί των κόμικ και η σημερινή μας συζήτηση και εκπομπή είναι αφιερωμένη στο κόμικ και στο Athens Con, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Ο Οδυσσέας λέγαμε λοιπόν για τι σειρέ των κοινωμένων σχεδίων που κάποια στιγμή ξανάπαιξαν και τις γνώρισε άλλη μια γενιά και αυτό με ξέπληξε ευχάριστα μπορώ να σου πω Βέβαια, βέβαια βέβαια. ήταν όπως σου είπα και από την αρχή mm. ήταν ε, για πολύ κόσμο ο λόγος που ξεκινήσανε και τα κόμιξ δηλαδή είχανε την, το, το ερέθισμα από τα παιδικά και συνεχίσανε στα κόμιξ οι, οι πιο νέοι ουσιαστικά δηλαδή από ναι. και εγώ ας πούμε, εγώ δεν πρόλαβα τον καμπανά, τον πρόλαβα αλλά στα, όχι. Στα σαν ναι. κλασικά στο, στα νησιά ε, που πουλιώντουσαν το καλοκαίρι. Πράγμα. <laughs> εκεί πέρα δηλαδή. Ό, σε, σε ένα κέντρο τύπου εκεί πέρα, σε κάποιο νησί, έβλεπε τίγκα, καμπανάδε. Ξεκασμένα <laughs> από το χρόνο. Άνθρωπο, αράχνη, τέτοια πράγματα. ότι πηγαινε στα νησια σε ενα νησι έβλεπες σε ενα κεντρο τυπου εκει περα σε καποιο νησι εβλεπε τιγκα καμπαναδε άνθρωπος το αραχνη τετοια πραγματα ο φαρμακη δι... ναι. Φο... Μεταφράσει. Ε, ε, έτσι πληροφορούσε, ναι. Ο Καμπανάς είχε κάνει, ένα... κάνει... ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε. αποφάσισε να τα μεταφράσει όλα, αλλά είπε ότι δεν θα σταματήσω πουθενά. Δηλαδή, θα τα μεταφράσω όλα. Δηλαδή, ο Βένομ, που είναι ένας mm -hmm. πολύ γνωστός ε, εχθρός του Σπάιντερμαν, yeah. που είχε εμφανιστεί, τον... τον μετέφρασε και λεπικά. Ο Φαρμάκης. Ο Φαρμάκης, εγώ. Η μόνη λέξη που δεν μπόρεσε να μεταφράσει ήταν ο Χάλκ που αποφάσισε να το μεταφράσει ως χούλκ. Χούλκ, ναι. Βέβαια. Και Hulk, για Hulk. πολλά χρόνια πολλοί κόσμοι είχε ναι, την ερώτηση. είναι και είναι χούλκ, τι είναι δηλαδή, ποιο είναι το σωστό. Ω, ναι. Μποθυμίζεις ε, τώρα, εκεί πάντως είπες με εκεί λέξη καλοκαίρι και κόμικ. Ναι. <σχε> ναι, ναι, κλασικά. Και ξέρεις, μετά... Και μετά συνήθως uh, κυρίες και κοιτάχαμε σε σακούλες τότε, πλαστικές, yeah. την καρισμένη σε κόμικ, σε κουτιά από νουνού, δεν ξέρω Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά κυρίες και κύριοι, εκείνες στις σκοτεινές εποχές, ε, όταν έφευγες ε, φοιτητής ή φαντάρος, ήταν ευκαιρία η, η μάνα σου εκτός από τις ζακέτες να τα κτοποιήσει και τα κόμικ, δηλαδή να τα πετάξει όλα στο... Yeah. <laughs> γιατί πιάνουν χώρο και πρέπει να μπουν yeah, κάπου... Χώρο. Κάποια να μπούν και ήταν έτσι. Πολύς κόσμος είχε πέσει θύμα αυτό. Αστά, αστά, <laughs> Είναι, είναι. Και ίσως θα πρέπει να καθιωρηθεί και μία μέρα που να κάνουμε μία, έτσι. Είναι, ίσως α, να πρέπει να είναι η μέρα που θρυνούμε τα χαμένα κόμικ που αυτή τη στιγμή έτσι. είναι στις σε κάποια χωματερή, σε κάποια στρώμα, σε κάποια στιβάδα χωματερή Αυτό. <laughs> ναι, ναι. δυστυχώ. <laughs> α, λοιπόν, πάρα πολύ... Ωραία. Βλέπετε ευκαιρία, ε, φίλοι Κροατές, να θυμηθούμε και ελπίζω αρκετοί από εσάς, μάλλον ελπίζω μέσα σε αρκετή αρκετοί από εσάς θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια και τις αντίστοιχες εμπειρίες, γιατί ε, το κόμικ ε, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι το, το βιβλίο είναι κάτι το οποίο ε, όλοι έχουμε έρθει σε επαφή. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα κόμικ. Σωστό. Τα, τα βιβλία, έχει μεγαλύτερη, πώς θα το α, αυτή. Σωστ... Σου, έχει... Σωστό. Ναι. Ε, στην τελική όλοι έχουν διαβάσει έναν Αρκά, να το πούμε έτσι. Όλοι έχουν ε, διαβάσει. ξεχνάμε <συσχε> και τους πιο σύγχρονους. Ναι, ναι. Ε, α, ο Αρκάς είναι, αν δεν κάνω λάθο, διόρθωσαμε, είναι στην κατηγορία αυτή που λέμε Comic Strips. Ε, comic Strips θε, θεωρείται κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε, μια, μια λωρίδα ουσιαστικά. Ναι, ναι. Ε, ο... Ο Αρκ νομίζω πολύ παλιά έκανε στρυπάκια, δηλαδή σε εφημερίδα ή σε περιοδικά ναι, έκανε ξεκινήσει. ένα στριπάκι μόνο. Δηλαδή, mm -hmm. ουσιαστικά συνήθω mm -hmm. δύο ή 2 κουτάκια, τα οποία περιήκαν μια ε, αυτοτελή ιστορία αρχή μέσα τέλο, κάπω έτσι. Ναι, ναι. Ε, αλλά εδώ ο Αρκιά ξεκίνησε με τα άλκου του έτσι κι αλλιώ και εκεί γίνεται γνωστό, όταν έβγαζε τα αλγουμάκια του. Που ήταν συλλογές από τα στρίπα, αν θυμάμαι, τα, τα, τα, τα πρώτα. Συλλογές, βάση, ναι, τα πρώτα. ναι, ναι. Συλλογές, <συλλογές> ακριβώς. <συλλογές> συλλογές. Μάλιστα, μάλιστα. Το, το Comic Strip, στη, παλιά, το comic strip ήταν ο, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε κάποιος ορισμένες φορές να διαβάσει κόμιξ. Ναι. Δηλαδή σε εφημερίδες, <συλλογές> σε περιοδικά και πράγματα. Ναι, ήταν και μάλιστα θυμάμαι, ναι, καμία φορά στην εφημερίδα των μεγάλων πήγανε εμείς η μικρή να δούμε τελευταία σελίδα τι έχει. <κυρουσί> ναι, ήταν έτσι ξεκίνησε η εξοικίωση των περισσότερων αγαπητή αγροατές και σιγά-σιγά φυσικά προχωρήσαμε. Α, τώρα τι κόμικ διαβάζεις, αν επιτρέπετε. Διαβάζω, ναι, ναι, ναι, εύκολο. Είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Διαβάζω ότι πέφτει στα χέρια μου. Α. Δεν κάνω κάποια... Δεν... Δηλαδή, η αλήθεια είναι ακολουθώ το mainstream κοινό, το αμερικάνικο, το ξένο. Ε, δηλαδή και Marvel και DC, λιγότερη DC. Mm -hmm. ε, η DC έχει τα προβλήματά της, δεν έχει καταφέρει ακόμα να τα ξεπεράσει. Ναι. Αλλά είναι και θέμα ε, επιλογών. τι αρέσει περισσότερο. Μάλιστα. Η Marvel το έχει... Έχει πιάσει μια πολύ καλή μαñέρα και τη λειτουργεί mm -hmm. πάρα πολλά χρόνια τώρα. Mm -hmm. Την οποία την ξεκίνησε ε, ο Τζο Βιντον. Φαντάζομαι θα, έχει, θα έχουν ακούσει και ακροτέσου το Τζο Βιντον είναι ο δημιουργό τη σειρά Buffy the Vampire. Vampire Slayer. Mm -hmm. Είναι ο δημιουργό τη σειρά Buffy the Vampire Slayer ε, και πάρα πολλών γνωστών σειρών όπω σε, στην επιστημονική φαντασία, δηλαδή το Firefly. Έχει. Τι ε, ε, άλλο. Αρκετές και τώρα τελευταία ήταν ο σκηνοθέτης των δύο ταινιών Avengers της Marvel Α, μάλιστα. Λοιπόν ο Winton έκανε το ξύς πάρα πάρα πολύ απλό Αποφάσισε ότι θα κάνει μια μίξη κινηματογράφου και κόμικς μαζί mm. ε, Συγκεκριμένα όταν έπιασε το, run, το δικό του ραν που λένε στα κόμικ Ραν στα κόμικ όταν λέμε, πούμε, λέμε mm. το ραν του τάδε Δημιουργού. Εννοούμε ναι. ότι είναι μια σειρά κόμικ από 6 ή 12 τεύχη. Συνήθω, mm -hmm. όπου το αναλαμβάνει ένα ε, ε, ε, συγγραφέα. Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Το αναλαμβάνει και φτιάχνει μια ιστορία. Που χρησιμοποιεί του χαρακτήρε, σέβεται το, το τι υπάρχει πριν. Δηλαδή δεν αλλάζει τελείω. Συνήθω, όχι πάντα. Συνήθως, <laughs> κατάλαβα. Και, και φτιάχνει μια ιστορία. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Τζο mm -hmm. ήταν να κάνει πιο κινηματογραφικά τα κόμικ. Μάλιστα. Δηλαδή άμα δεις τα πάνελ του, όλα τα στριπάκια του, είναι σαν να βλέπεις ταινία. Ε, σαν να βλέπεις μια καλή ταινία πολλές φορές. Ε, mm -hmm. Περισσότερο α... σκηνοθετή δηλαδή παρά γράφει. Ακριβώς. Δηλαδή ας πούμε γράφει σαν να ήταν ταινία. Σαν, σαν, να, σαν να το έβλεπες στον κινηματογράφο κανονικά. Δηλαδή είναι, είναι φοβερό αυτό που κάνει. Yeah. Και αυτό ουσιαστικά έχει αλλάξει πάρα πολλά στη σκηνή των, comic, των υπερηρυκών. Ξαναλέμε ακόμα ναι, ναι. γιατί Έχουμε πιάσει μονότρεμα τα υπεροροϊκά. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μάλιστα. <laughs> πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά και ομολογώ ότι δεν τα ήξερα και είδα τα αγαπητοί ακορατέ. Πάντα μαθαίνετε κάτι καινούριο <laughs> στην εκπομπή. Μάλιστα και επειδή όντω σιγά σιγά τα υπεροϊκά. Καλά, όχι ότι θα τα εγκαταλείψουμε, αλλά κάπου πρέπει να βάλουμε ε, μια τελεία. Μάλλον πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να βάλουμε μετά μια τελεία στα υπεροϊκά. το σύντομο κομμάτι ξεκινούσαν τα κινούμενα σχέδια του Hulk ή Hulk όπως μας είπε προηγουμένως ο ε, Οδυσσέας ε, μια διελογική σειρά την οποία την έχουν δείξει όπως μας είπε κατά επανάληψη ε, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φίλο να το πω έτσι πάμε να συνεχίσουμε τη συνέντευξη μας όμως και επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροτέ, εδώ στη συνέντευξή μα με τον Οδυσσέα. Και συνεχίζουμε να μιλάμε για τα κόμικ και να κλείσουμε λίγο το θέμα υπερηρηρητικών. Ναι, ναι, ε, νομίζω έφτασε αρκε, αρκετά, δηλαδή με την υπερηρηρητική. Ε, αγαπημένη σου, ή αγαπημένο σου υπερύρος. ο αγαπημένο υπερηρήρο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ mainstream, το ξέρω και πάρα πολύ απλό. Αλλά αυτή η απλότητα αυτών των δύο χαρακτήρων από δύο. Mm -hmm. Είμαι πάντα αναποφάσιστος Εγώ να δεις Οπότε παίρνω την εύκολη λύση Πάντα να πω δύο ή τρία ή κάτι τέτοιο ε, ε, Είναι πολύ απλοί χαρακτήρες Αλλά αυτή η απλότητά τους Είναι που τους δίνει το κύριο του. Mm -hmm. ε, από τη Marvel θα πω Τον Captain America Και mm -hmm. από την DC θα πω τον Superman <laughs> Είναι πολύ απλή Είναι Main πες ό,τι θέλεις Δηλαδή okay, ότι yeah. συμβολίζουν κάτι Αλλά Είχαν την τύχη επειδή ακριβώς είναι πολύ απλή Οι, σεναρια... οι εταιρείες το γνωρίζαν αυτό το πράγμα mm -hmm. Δηλαδή ας πούμε Δεν μπορούμε να γράφουμε για πάντα το σούπερμενα να νικάει τους πάντες Δεν μπορούμε να γράφουμε πάντα το καταναμέρικα Να παίρνει μια Αμερικάνικη σημαία και να την κραδένει mm -hmm. Οπότε βρίσκανε ε, σενάριογράφου, βρίσκανε συγγραφεί Οι οποίοι του προσθέτανε κάτι διαφορετικό μέσα Κατάλληλα. Στο Σούπερμαν είχε, την έννοια του, είχε πολλές φορές την εικόνα του Παριά και του <σομίως> μεσία και του πώς διαχειρίζεται ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα και στον Κάπτεν Αμέρικα πολλές φορές είχε, κάνανε ε, κοινωνική κριτική θα έλεγα. Υπάρχουν μέχρι <σομίως> και τεύχοι την Αμέρικα που είναι κατά των ναρκωτικών, που είναι ανάλογα της εποχής τους δηλαδή. Τι ανησυχίε που έχει. Ναι, ναι, βεβαίω, ναι, βεβαίω. Το κίνδυνο των εξωτερικών δυνάμεων. Είναι καταπληκτικό και καθόλου προπαγανδιστικό. Όσο. είναι πολύ εύκολο να πεις ότι είναι προπαγανδιστικό, γιατί ο τύπος φοράει την Αμερικανική σημαία. Ο άλλο είναι μπλε και κόκκινο. Παρ' όλα αυτά, που δεν, όχι ουδέποτε, αλλά. τι περισσότερε ιστορίε του δεν το χρησιμοποιούνται έτσι. Ναι, κατάλαβα. Είναι περισσότερο. Ε, είναι αυτό που λέω εγώ καμιά φορά. Ε, Έξυπνο σενάριο, να το πούμε, έξυπνη πλοκή. Έξυπνη πλοκή, έξυπνος, έξυπνη χρήση του χαρακτήρα. Μπράβο, ναι, ε, αυτός, θα και αυτό, πρέπει ναι, να... Να τοίω, το σωστό. Βέβαια, οι δικοί μου αγαπημένοι χαρακτήρε είναι, εντάξει, ε, δεν ξέρω, τώρα πρέπει, όσο Πολύ... Πολύ... ποιον το συλλόξε, μου λέει, αυτούς βρήκες. Ε, εντάξει, δεν έχει σημασία ο καθένα. Ποιοι είναι, δηλαδή. δηλαδή. Λοιπόν, ε, ο ένα είναι... Ε, ο δικαστή Τρανται. Πριν το σταλόμε σε προηγούμενο. Οστα δεν έκανε κάτι. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει. Ακριβώ αυτό δεν έκανε, μην είναι εκεί. Το Judge Τρέν έχει μια τεράστια ιστορία από πίσω του έτσι κι αλλιώ που δεν κανένα καμιά ταινία αποτυχημένη τη σημαίνει ότι ταινία δεν θα μπορούσε να τον ρίξει. Έτσι, έτσι. Αλλά όχι είναι από του πραγματικά του αγαπημένου μήνε από πεδιόθεν που λέμε. Έτσι. <laughs> και ο άλλος αγαπημένος μου ήρωας, πιο σωστά ηρωίδα να το πω έτσι, ε, κλασικά ε, Wonder Woman. Wonder Woman, ναι, φοβερή. Ναι, τώρα θα μου πεις γιατί και πώς, άστα, είναι μεγάλη ιστορία που άμα την, ε, την αρχίσουμε, ε, δεν, τε, ε, δεν τελειώνω. Έχει ενδιαφέρον σε κάποια άλλη εκπομπή που θα ασχοληθούμε με ε, κάποιο άλλο θέμα πούμε, που θα κολλάει. Θα, ίσως θα το αναλύσω, αγαπητοί ακροτάς, αλλά Wonder Woman, ναι, ναι. Wonder Woman, μέσα, μαζί σου, μαζί σου. έτσι, <laughs> Όχι, okay, όχι, μέσα. Είναι, είναι, δεν ξέρω. Μου αρέσει ο χαρακτήρας της, όπως δεν ξέρω τώρα τις εξελίξεις. <creeks> α, να, τι ήθελα να σε ρωτήσω και, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα υπερειρωικά υπερ κόμικ, αλλά είναι πιο χαρακτηριστικό εκεί. Ε, πολλές φορές, ακόμα κι εγώ, α πούμε, που έχω μια ιδέα τι γίνεται στα κόμικ, ε, μπερδεύομαι με το πού... Ε, τε, αρχίζει που τελειώνει μια σειρά που τελειώνει ένα κύκλο ιστοριών γίνονται κάτι τέτοια τρελά έχεις να μας διαφωτίσεις ε, Αν ε, ήθελες να σε διαφωτίσω πραγματικά δηλαδή να σου το εξηγήσω νομίζω δύο ώρες εκπομπής δεν θα φτάνανε ε, <laughs> Πάμε για μεταπτυχιακό δηλαδή Πάμε για διδακτορικό ότι είμαι μεταπτυχιακό <laughs> για να σου, πω, να σου εξηγήσω πιο απλά και πιο κατανοητά και για τους ακροτέ. Φαντάσου έναν χαρακτήρα mm -hmm. ο οποίος λειτουργεί, δουλεύει με κάποιες directives εδώ και πφ, 50 χρόνια, 60 χρόνια, άλλοι 70. Ναι, mm σωστά. -hmm. Αυτός ο χαρακτήρας δεν μπορεί να μείνει ίδιο, πάντα ίδιος, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να εξελιχθεί. Για να εξελιχθεί όμως mm -hmm. πρέπει και το σύμπαν στο οποίο κατοικεί να εξελιχθεί και αυτό. Δηλαδή ε, δεν μπορεί κάτι, ας πούμε ιστορικό γεγονός Ακριβώς δεν μπορεί ας πούμε, ο Μπάτμαν να μιλάει Και ο κόσμος να είναι πα παλιός Όλα πρέπει να εξελιχθούν mm. Ο okay. κόσμος πρέπει να εξελιχθεί Οι εταιρείε προσπαθούν πάρα πολύ mm. Να είναι αυτό που λέμε relevant Τα του με την εποχή Πάρα oh, πάρα ναι. πολύ Είναι και αυτή η διάσταση, και τα καταφέρουνε, κάποιες άλλες φορές δεν τα καταφέρνουν Κάποιες <laughs> άλλες φορές γίνονται κρεζίλοι <laughs> Στο τέλος Τους σε όλους εν τέλει, Γιατί mm. για κάθε Κακό κόμικ που υπάρχει Υπάρχει και ένα καλό κόμικ για τα μιλώντας. κατάλαβα ναι. Ε, οπότε ε, ναι. <laughs> οι εξελίξεις <laughs> τους είναι Έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Κάποιοι χαρακτήρες έχουν χαθεί Κάποιοι χαρακτήρες ε, είναι στην αφάνεια Κάποιοι χαρακτήρες ε, ε, αλλάζουν. Ε. Yeah. Σίγουρα δεν είναι όπως παλιά ίδια όλα. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Και νομίζω, αγαπητοί ακορατές, ότι αρκετά μιλήσαμε για τα υπερουρεϊκά mm -hmm. κόμικ, να βάλουμε εδώ δεσέα την τελεία, να πάμε στο τραγούδι μας και να αρχίσουμε για να επιστρέψουμε μετά να πιάσουμε και κανένα άλλο θέμα. <laughs> Λείπει και το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησαν τα κινούμενα σχέδια της Wonder Woman όπως το, το φαντάζομαι και έτσι συνεχίζουμε την εκπομπή μας αφιερωμένη στα comic θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και για το Άθαρσκον με τον Οδυσσέα που είχε την καλοσύνη μας παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη να καλείς περισσότερο στην και το. Από το σποληλέρ το του μα ακούει και τον τόνη τη στιγμή μέλο του Music Heaven που έχει συνδεθεί. Πάμε να συνεχίσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μα λέει ο Δυσάκη. Μάλιστα και ξεκινάμε πάλι εδώ πέρα στην έδραξή μα με τον Δυσέγγα και οι για να κάνουμε μια τελειώσουμε συγγνώμη μια νέα αρχή αλλά θέλω να ανοίξουμε μια άλλη ενότητα μια νέα αρχή σαν τους δηλαδή να αρχίσουμε έτσι όχι ναι άστα άστα ας μην το πούμε αυτό το θέμα η εκπομπή και η επόμενη η εκπομπή μεθεπόμενη θα είμαστε και λοιπόν τι θέλω να πω πάμε λίγο στο ελληνικό μια και σιγά που Πάμε και προ το άθρονο σκον. Πάμε στο ελληνικό κόμικ. Πολύ ωραία. Και μάλιστα και ξέρω που παλιά υπήρχαν ελληνικοί κομίστε κτλ. Αλλά λίγο. Τι σύγχρονη κατάσταση, εντάξει, μην πιάσουμε τι παλιέ δακρύβειε, τι ιστορίε γι' αυτό. Όχι, που... όχι, όχι. όχι, όχι, όχι χαίρομαι που το πα έτσι. Γιατί να σου πω την αλήθεια, δεν έχω. Ε, δηλαδή, το, το, το, το, το έχω συζητήσει αρκετέ φορέ τι ήταν το παλιό ελληνικό κόμικ μετά την περίοδο εκείνη του 80-90. Με τη Βαβέλ ναι, με, ναι. με τη Μαμμουθ Κόμιξ Όλες τις προσπάθειες που γίνανε Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ε, Υπήρχε Υπήρχαν πολλά λεφτά <laughs> <τότε>. Πάρα πολλά λεφτά ναι, τότε υπήρχαν. Υπήρχε μέτρια κοινότητα Υπήρχε καλή κοινότητα Για, τα, για τον ελληνικό χώρο <laughs> Αλλά δυστυχώς Οι περισσότεροι όλοι σχεδόν βασικά Τι όχι περισσο, πια περισσότεροι ε, ε, ε, Είχε έδρα τη στην Αθήνα Ναι Δηλαδή ακόμα και η Θεσσαλονίκη που την έλεγες και πιο, που ήταν και πιο εναλλακτική πολλές φορές, mm -hmm. δεν ήταν πάντα τόσο εναλλακτική στο θέμα ακόμη, δεν ασχολιόντουσαν και τόσο πολύ η Θεσσαλονίκης. Κατάλαβα, διεύθυνω αυτό, γιατί σε άλλα όντως είναι πιο... Ναι, που... ακριβώς, ναι. Ήτανε περί... Δε, για κάποιο λόγο δεν, δεν ξέρω, δεν ασχολιούσαν τόσο πολύ. Ε, ας αφήσουμε λοιπόν την, την, mm. βαβέλ, την εποχή της Βαβέλ πάμε mm -hmm. πιο, αν θέλεις, και εσύ πιο στα, στα τωρινά, δηλαδή αυτά που γίνεται Στα τωρινά, Αυτά που μπορεί και ο ακροατής μας, πούμε, να πάει τώρα και να τα βρει, να τα δει, να τα γνωρίσει, να τα ναι, διαβάσει. Κάνω... Ε, πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάς, υπήρχε το 9. Ήταν ένα ένθετο στην ελευθεροτυπία. βεβαίω. Όταν εκεί. υπήρχε την ελευθεροτυπία. Και που αν τα μαζεβώσουν... σερτάρια μου, μπορεί να βρω κανένα δυο Εγώ τα ε, Άχ. <laughs> Ο, ό, ό, όλα τα εννιά τα έδιωξα, ναι. Δεν ξέρω γιατί τι μου είχε πιάσει και τα έδιωξα άλλα. Αλλά κράτησα κάποια χαρακτηριστικά που, θυμόμουν, που ήθελα να θυμάμαι εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Ε, το εννιά είχαν την ευκαιρία πολύ καινούργοι Έλληνε σχεδιαστές κόμικ. Ο χαρακτηριστικό αυτό δεν τους αρέσει να λέγονται κομίστες οι Έλληνε. <σοί�> δεν, δεν ξέρω πώς και γιατί ακριβώ, <σοίγν Saint> αλλά... Ζητώ σε γνώμη ταπεινά. Λέγονται σχεδιαστές κόμικ. Ναι, αν θα τους <laughs> Α, ε. Καλά που μου το είπες, μην έχω κανένα επεισόδιο <laughs> Καλά εντάξει ε, Όταν τελείωσε λοιπόν το 9 και αυτό με τη σειρά του όπως και πολλά πράγματα από τη χώρα ναι. ε, όταν τελείωσε το 9 προφανώς η αγορά ακόμη και είχε λίγο έτσι, είχε μια αναπομπούλα mm. Εκεί είχε βρεθεί εκείνη την εποχή και η Ανούβης, η οποία Ανούβης έβγαζε ε, ξένα κόμικ ανατυπώσου όπως έκανε και οι Modern Times και αυτή ναι. όμως σταμάτησε να ασχολείται κάποια στιγμή με τα κόμικ mm -hmm. οι πωλήσει δεν ήταν όσες χρειαζόταν όσες έπρεπε για να συνεχίσουν ε, παρά από αυτό όμως υπάρχει μια αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ μεγάλη σκηνή στο ελληνικό κόμικ είτε αυτοί είναι από Έλληνες εκδότε, mm -hmm. ε, είτε αυτή είναι από αυτά τα λεγόμενα που λέμε φανζίν δηλαδή από <laughs> η Ιδιοέκδοση, δηλαδή κάποιος ναι, φτιάχνει μόνος του και εκδίδει Το κόμικ του ε, Μια πάρα πολύ μεγάλη σκηνή, σκηνή Και αρκετός κόσμος που τα ακολουθεί Και αρκετός κόσμος που δεν, που δεν Διαβάζει κόμικ Ναι, αυτό δυστυχώς ε, Κοίταξε να δεις το, το κακό σε αυτό το θέμα Δηλαδή το να διαβάζει το, Οι Έλληνες που δεν διαβάζουν συνήθω κόμικ Αυτά που διαβάζουν Είναι όλα αστεία ναι. Αυτό κάνει την σκηνή, την ελληνική, τον κόμικ λίγο, ξέρεις Περίεργη να το πούμε Σε ένα συγκεκριμένο σημείο μόνο, ναι Διότι ναι, ναι, δηλαδή, οτιδήποτε ναι. πέρα από το αστείο Λίγο, ξέρεις, δεν πολύ κάνει η θαύση. ναι. Ε, πέρα από αυτό υπάρχουν αρκετές ελληνικές εταιρείε, Χαρακτηριστικά η Gemma Gemma, ναι, γνωστοί και μη ξέρετε, θα το κατάστημα, είναι το τζέμα στο εδραίο, έδρα στον Πειραιά. Υπάρχουν το, υπάρχει το webcomics.gr ε, ε, <γνώ> <υπάρχει, γνώ> και άλλε φορέ. Και οι εκροτέ μπορούν να άνετα, χωρί να σηκωθούν καθόλου από την πολιτική <συνόν> <νομπούνε, γνώ> ναι. ναι. να δουν τι υπάρχει. Έτσι. Ναι. <γνώστα> η συγκεκριμένα φέτο παρατηρούσε στο άθμον σκον τον μπάκο τη Τζέμα Πρέσβε με τα ελληνικά κόμματα που έχει και Είναι πάρα πολύ ωραία η κίνηση αυτή. Ε, ε, μέσα ε, λοιπόν στην αναπομπούλα υπάρχει και η ίον, δεν σου κάνω πλάκα καθόλου. Ε, η Ιων, η Σοκολάτα, ναι, έχει ένα ναι. παράρτημα το οποίο λέγεται Show Comic. Ε, όπου ε, όχι, εκεί πέρα αφήνει mm. Έλληνε να φτιάχνουν, ε, οχι, δεν το είπα και εγώ τώρα. <laughs> ε, <laughs> Έλληνε <λέσεις>, σχεδιαστέ <laughs> να φτιάχνουν, να, εκ, να εκδίδουν ιντερνετικά τα στριπάκια τους τα οποία αργότερα ε, είτε μόνη της η Κόμικ, είτε μαζί με κάποια άλλη εκδοτική όπως η Τζέμα ε, βγάζει τα, τα βγάζει κανονικά σε βιβλιαράκι, yeah. το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αν το σκεφτεί, yeah. για τον λόγο ότι ε, έχουν χρήματα οι άνθρωποι να κάνουν την παραγωγή έτσι όπως θέλουν να είναι, και είναι πολύ εξορρογή γιατί άμα δεν έχει τέτοιε διεξόδου και δες τις ευκαιρίες, θα αναδεχθούν ε, τα νέα ταλέντα πώς, πώς, πώς θα βρεθεί το κοινό πώς θα χτιστεί η κοινότητα Άκουσα <σχελίου> στο comic το μάκουσα από πολλούς στο <σχελίου> περίπτωρο της ε, ε, show comic που, της ΙΟΝ δηλαδή ότι, τι, που κολλάνε αυτοί εδώ δεν, αυτό δεν είναι σωστές τροποσκέψεις αρχικά τι που κολλάνε πρώτα ε, απ' όλα είμαστε ωραία, ε, είμαστε geeks το πούμε Χρησιμοποιούν Γιατί και να το οι geeks έχουν ένα καλό, είναι δεκτική επειδή α, α. πολλοί από αυτούς κάποτε ήταν παριές mm -hmm. στις παρέ... στις... στο σχολείο, στους συναδέλφους του επειδή ήταν πολλές παριές αυτή τη στιγμή διανύουμε όπως λέει και ο πολύ καλός μου φίλος ο Φάνης ε, διανύουμε, το... διανύουμε το age of the geek στην εποχή no. λοιπόν των geeks ε, ε, στην εποχή που λες Τι σου έλεγα, ναι Στην, Ή, εποχή, γιατί... των, στην εποχή των geeks Η βιβλικότητα είναι κάτι το οποίο Είναι relevant όλα δηλαδή Σ' όποιος όλες τις παρές Μπορείς να μιλήσεις για κόμικ, μπορείς να μιλήσεις για ταινίες Όλοι βλέπουν ταινίες ε, ναι. Αυτό έτσι. Οπότε ναι, γιατί όχι και Ιων κάνει αυτή την κίνηση, ναι, βοηθάει ναι. του Έλληνες ε, Καλλιτέχνες και πάρα πολύ ωραία Άσχημα είναι να τρως την break σου Και να διαβάζεις το κόμικ Μα ξέρω εγώ <laughs> Ωραία. <laughs> Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας όμως και να επιστρέψουμε. Είναι όλο ομορφία με χρώματα πολλά Με λουλούδια στα μαγιά και στη γαλίτι στην καρδιά έχει μαζί το φίλο τη παρέα Μέσα στη φύση όλα είναι ωραία. εστασία ζεστάσει με στη γκαρδία γλυκά η καντή. Είναι στιγμέ που η μοναξία με στη γαρδία φωλιάζει. Μα υπάρχει ελπίδα πάντοτε. Δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Δακρεία, μοναξία, όχι πια καντή. Μια ματιά στον ήλιο με Ή κάνουν δίκαν Αφιερωμένο σε όλες τι φίλες της εκπομπής που με ακούνε, ελπίζω να τους έφερα στον μια ευχαριστή ανάμνηση. Δεν ξεχνάμε ποτέ και ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν θεώρησα ότι κάτι πρέπει να είναι αχωριστικό ή Όπως λέγαμε τότε, τα πάντα χωράνε. Όπως είπε ο προηγουμένως, δεκτικότητα. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά αυτής ε, της ε, κουλτούρας και σαν εκπομπή που ε, σαν εξλίπηση, εκπομπή για το βιβλίο και την αναγνώση αν μη τι άλλο η, διαβάζουμε, ε, είμαστε αναγνώστε γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να διευρύνουμε τους οριζοντές μας και για να το κάνουμε αυτό πρέπει όλα, πρώτα απ' όλα να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ε, ανοιχτά εδώ είστε λοιπόν να το Radio Music Heaven στην εκπομπή εξλίμπρις που συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Συζητάμε με τον Odyssey, έναν στο θέμα κόμικ και συζητάμε για τα κόμικ και θα μας μεταφέρει και τις εμπειρίες του από το Athens κόμμα. Συνδεθείτε μαζί μας είτε μέσω του Music Heaven.gr είτε μέσω του Live24 στα web radios Ready Music Heaven θα μας βρείτε και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του player της εκπομπής είτε μέσω της ιστοσελίδας μας στο facebook ε, όπου η του, του, εκπομπή εξηλήμπρησε και αυτή τη σελίδα της και φυσικά μπορείτε να γραφτείτε στο musicheaven.gr να μπείτε στο chat του Σταθμού και να έχετε άμεση επικοινωνία με τον α, παραγωγό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Οδυσσέα. Και γυρνάμε λοιπόν αγαπητοί επικοιντέχει, ελπίζω να σα αρέσει και να σα διαφωτίζουμε λίγο σχετικά με το χώρο των κόμμα, ο οποίο είναι μέσα στο εγώ δεν θεωρώ μέσα στο πεδίο ενδιαφέρον του Ex Libris και ξεχνάμε ότι πρόκειται πάλι για ανάγνωση. Ε, Οδυσσέα να πούμε κάτι γιατί πολλέ φορέ τα αναφέρω και στι εκπομπέ μου. Ε, και θέλω την αποψή σου, προφέρω στι εκπομπέ λέω ότι υπάρχει και το λεγόμενο graphic novel το οποίο γεφυρώνει κατακαλιά κάποιο τρόπο το, ε, το κενό, να το πω έτσι, μεταξύ βιβλίου και κόμικ. Ναι. Η άποψή σου, ποια είναι αυτού. Ε, δεν μ' αρέσει ο όρος, <laughs> <καθώς>. <laughs> <laughs> πες, Δεν πες, καταλαβαίνω πες. για ποιο λόγο πρέπει να θεωρείτε. Νιώθω, νιώθω ε. ότι είναι λίγο μια ενδόμιχη ανάγκη αρκετών να ε. πούνε ε. ότι είναι βιβλίο αυτό, είναι πιο κοντά στο βιβλίο και καλά το graphic novel. Ναι. Ε, το οποίο δεν βρίσκω το λόγο γιατί θα πρέπει να διαχωρίζεται. Είναι κόμικ, είναι τέχνη από μόνο του. Είναι ένα τέχνη, δεν, δεν είναι σχεδόν τέχνη. Ε, υπάρχουν δημιουργοί mm -hmm. χρόνια σε αυτό το χώρο. Υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα που έχουν γραφτεί. Ε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη το κόμικ να αποδείξει κάτι, δηλαδή πλέον. Ε, Παρ' όλα αυτά... Προτιμάται πάρα πολύ συχνά ο όρο graphic novel. Ουσιαστικά είναι αυτό ακριβώ. Είναι κάτι σαν θυμίζει πιο πολύ εξωτερικά το βιβλίο, και είναι... συνήθω είναι μια αυτοκριτή ιστορία. Συνήθως. Ναι, ναι, όντω έτσι είναι. Έρχεται πιο κοντά στη... ναι, ναι. στο βιβλίο. Βέβαια, πολλά που mm. είναι graphic novel, που θεωρούνται graphic novel, είχαν εκδοθεί πρώτα, πρώτα σε τεφχάκια και μετά μαζεύτηκαν σε μια συλλογή. Ναι, όντω ε, ε, ε, είναι τα λεγόμενα omnibus ε, αν δεν κάνω λάθο. Όλη... Λέγονται trade paperbacks. Αχ. Trade, paper. trade paperback είναι αυτό το πράγμα. Η συλλογή ε, μια μικρή ιστορία σε ένα μεγάλο run. Δηλαδή, α πούμε, ακόμη ναι. και αυτή τη στιγμή μπορεί να, είναι, μπορεί να είναι το 167, λέω εγώ τώρα, ναι. αλλά μαζεύει 6 ή 12 τέφια και τα μαζεύει σε ένα trade paperback. Το omnibus mm -hmm. είναι ένα μεγάλο. Μαζεύει πάρα πολλά τέτοια. Μαζεύει γύρω στα. 30 νομίζω ότι έφυγε. μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και Υπάρχουν όμινοι με τις πολλές παλιές ιστορίες που μπορείς να τις βρει, δηλαδή, σε, καλύ, σε, καλύτερη, σε καλύτερη έκδοση. Ναι. Με καλύτερο χαρτί, και πράγματα. Γιατί φαντάζομαι τις αυθεντικές είναι και σπάνιες. Και, μια και θα πούμε τώρα για το Athens -Cone. να ξεκινήσουμε μια, μια καλή εισαγωγή για το yeah. Athens θα ήταν... Ε, αυτή ε, Να ξεκινήσουμε λίγο για τη σπανιότητα Και τη συλλεκτικότητα του κόμικ ε, Ο είναι συλλέκτης μέλης, είναι ε? Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μεγάλη ιστορία αλλά, Ο συλλέκτης είναι ένα είδος από μόνο του mm -hmm. ε, Επειδή Ευτυχώς δεν, δεν, <laughs> δεν το έχω ε, Κάνει pinpoint ακριβώς Αν έχω και εγώ σε αυτή την κατηγορία ε, δεν, δεν συλλέγω πολλά κόμικ, συλλέγω συγκεκριμένα κόμικ που ψάχνω. Αλλά όταν το δεις, θέλεις να το έχεις. Κατάλαβα. Το σκέφτεσαι στην τουλάπα σου, το σκέφτεσαι στη βιβλιοθήκη σου πώς θα είναι, πώς θα φαίνεται και πρέπει να το αποκτήσεις. Κατάλαβα. Έχω ακούσει και κάτι τρελές τιμές για παλιά κόμικ, πρώτες εκδόσεις, όπως και στα βιβλία δηλαδή. Βέβαια. βέβαια, βέβαια. Ισχύουν, ισχύουν αυτά. Ισχύουν, ισχύουν πάρα πολύ. Μην το Superman, η πρώτη εμφάνιση του Σούπερμαν mm -hmm. πολύθηκε ε, στο κόμικ στο, στο που δεν λεγόταν τότε Σούπερμαν, λεγόταν Action Comics που ήταν η, ah. εκεί η εμφανίστηκε πρώτη φορά. Η πρώτη, yeah, πρώτη yeah. εμφάνιση του Σούπερμαν πολύθηκε νομίζω πριν 3-4 χρόνια, στην τιμή του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων so. ήταν και το, η μεγαλύτερη αγαροπαλουσία που έγινε. Ε, άρα υπάρχει έντονο Από εκεί και πέρα όταν μπαίνεις στη διαδικασία συλλεκτικότητας mm -hmm. κοιτάς ε, τι κατάσταση βρίσκεται, το χαρτί πώς είναι, είναι γαριασμένο, είναι λευκό Μάλιστα. Δεν ναι. βρίσκει συνήθως σε πολύ πολύ καλή ποιότητα ε, αλλά ναι. εντάξει, μπορείς να ναι. βρίσκεις Στην ουσία ότι ισχύει και για τα, τα βιβλία ακριβώ. Με τα ίδια κριτήρια είναι. Έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, στο Atherstone υπήρχε κάτι αντίστοιχο, α πούμε, για ε, ανταλλαγέ, συ, για συλλέκτε κόμικ. Υπήρχαν τα, τα μαγαζιά που ήρθαν, τα καταστήματα που ήρθαν mm -hmm. και στήσανε πάγκο, όπω ε, η Gemma, το, το Comic World, το Solaris, ε, το Tilt, αυτά mm -hmm. φέρανε και κάποια συλλεκτικά. Μάλιστα. Ε, τα είχαν στο display του, τα έβλεπε κάποιο, ε, ε, επειδή. Ε, ή, ήμουν να παρών σε μερικέ αγροποσίε. Στην τζέρα συγκεκριμένα είδα δύο τρει. Όχι πολύ μεγάλα, mm -hmm. πολύ, μεγάλες, ε, πολύ μεγάλα ποσά, αλλά yeah. μεγαλύτερα από ένα πλοικό που θα κόστιζε τρία ευρώ. Ας πούμε ε, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, α, άλλωστε πολύ μεγάλα ποσά τη σήμεραν ημέρα. Συνήθω <laughs> ναι, ναι. ναι, Δεν έχουμε την συμφέρον. Πέραν του υπήρχαν ε, ε, συλεκτέ. Mm -hmm. οι οποίοι είχαν φέρει την προσωπική του συλλογή ah, yeah. ε, και μπορούσες να δεις και να αγοράσεις κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν, δε, θέλει, δεν παρατήρησα yeah. κάτι πολύ ε... extreme, το extreme αλλά επειδή δύο άτομα που είχαν συλλογή ήταν γνωστοί μου φαντάζομαι όλοι και καταφέρανε το οποίο ήταν έτσι, λίγο πιο εξυζητημένο. Mm. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά ε, Επομένω πάμε, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας Και να πιάσουμε μετά το Athens con αυτό-καθε αυτό Previously on X-Men και το θέμα για το οποίο είχαμε από την αρχή της εκπομπής το θέμα και φυσικά και, σε ταινίες, και όλα τα σχετικά δούμε τι είπαμε για το Και επιστρέφουμε φίλε και φίλοι του εξλίμπρι. Εδώ πέρα, στη συνέδευξη μα με τον Οδυσσέα μας είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα για τα κόμικ. Για του δημιουργού του και σιγά σιγά πιάσαμε λίγο το Athenskorn που ήταν όπω σα είπα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Mm. Για πε λοιπόν, Δεσέρα, εσύ που είσαι παρόν εκεί, μάλλον πρέπει, εγώ τώρα, πρέπει να, να φύγω να κάνει εσύ την υπόλοιπη εκπομπή mm. για να μα πει τι είδε, τι σου έκανε εντύπωση, ε, οτιδήποτε ε, μάλλον ενδιαφέρον για του ακροατέ μας από το Athenskorn. Θα σου πω τι μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή που πήγα γιατί mm. είχα την ευκαιρία να το δω και πριν τον κόσμο δηλαδή, Α, όταν στους προ... Ήμουνα στους ναι. στην προηγούμενη μέρα ναι, ναι, επειδή ουσιαστικά δούλευα μέσα στο Athens ε, Όχι για το Athens Con, δούλευα για ένα κατάστημα τέλος πάντων Α, Ωραία, ναι, ε, άρα έχεις, το, το είδες από μέσα να το Το πέρα. είδα όταν στην Όντουσαν, όταν ήμασταν όλοι, α πούμε, από το πρωί και στείναμε την, την Παρασκευή Περίτερα, του. Ναι, την ναι. Ωραία. Ε, πρώτα απ' ο χώρος ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν στο κλειστό γήπεδο TAC ε, ΒUDO, mm -hmm. στο Πάλιρο. Ε, η προσέγγιση του είναι λίγο περίεργη, αλλά εύκολη. Χάνεσαι λίγο, λες από εδώ, θα πάω και θα πάω. <laughs> ε, Είχε χώρο σταθμευσής Πολύ βασικό αυτό για να έρθει κάποιος Με, ναι. ε, με αυτοκίνητο Δωρεάν, ελεύθερο κιόλας δεν oh. έπαινες μέσα Είχαν βάλει είσοδο Κάτι mm -hmm. που τσίνησε πάρα πολύ κόσμο Αλλά τι γίνεται ah. Όταν θα κάνει ένα τέτοιο φεστιβάλ mm -hmm. Δεν μπορείς να με βάλεις είσοδο Δεν γίνεται Και Μάλιστα. βέβαια Ζούμε σε χαλεπούς καιρού Εδώ στην Ελλάδα Αλλά Πρέπει κάποια στιγμή να στηρίξουμε και κάτι. Ναι. Ε, ε, η τιμή του ήταν για κάθε μέρα ξεχωριστά ήταν 7 ευρώ, αλλά αν έπαιρνε στο εισιτήριο για τις δύο μέρες ήταν στα 10. Εντάξει, στιγμή... 10... Όχι, πολύ λογικό το βέβαιο. Δεν, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο λίγο. Ίσως για κάποιον να έμπαινε με 7 ευρώ για μια μέρα να του φαινόταν λίγο πολύ. Ναι. Ίσως αυτό χαλάει το 10 ευρώ για το διήμερο είναι... δεις, Επειδή έχω εμπειρία Και από κάποιες εμπορικές εκθέσεις Και τέτοιες ε, έχω, ε, ε, ε, Υπάρχουν και τσουχτερά Πολύ τσουχτερά εισιτήρια Εξαρτάται το, το κοινό Είναι το κοινό, το κοινό. Πούμε, 10 ευρώ σε κάποιο αμερικάνικο Ή εξωτερικού κον είναι αστείο στείω πόσο 10 ευρώ μπορεί να κοστίζει ε, Να κάτσεις στη σειρά για να υπογράψει ο καλεσμένο. Ναι. Οι καλεσμένοι που έφερε το Άθραντσικον οι ήταν πάρα πολλοί. Ναι, διότι είχαν δικό του κλικ. και έπιασε το σφιγμό τη geek κουλτούρα. Μάλιστα. Η κουλτούρα είναι συνηθισμένη με την pop κουλτούρα. Οπότε είχε τα πάντα μέσα. Είχε συγγραφεί, είχε σχεδιαστέ. Είχε, ε, mm -hmm. είχε μία κοπέλα που, ήταν, που είναι κοσπέι. Δεν ξέρω αν ξέρει. Θα, θα πούμε μετά για το cosplay. Είναι, είχε κόσμπλε, είχε δύο ηθοποιούς είχε έναν Έλληνα, είχε τον Τριβιζά τον Ευγένιο Τριβιζά έβλεπα τις φωτογραφίες και λέω και ο Τριβιζάς εκεί ο οποίος με το ονομάσα ε, μηχανή ε, η ουρά δίπλα από τον Τριβιζά ήταν ο Άλλαν Γκραντ ο Άλλαν Γκραντ γράφει Judge Dredd πόσα χρόνια <laughs> είχε φτάσει 80 χρονών ο άνθρωπος ε, Λοιπόν, και σαν τον ήταν μόνο του Ποιος είναι αυτός δίπλα στον Τριβιζά Ο Τριβιζάς υπέγραφε 7 ώρα oh. Δεν σταμάτα για καν Ο άνθρωπος ήταν δηλαδή μηχανή Εγώ Τον βλέπαμε όλοι και τον θαυμάζαμε Και καθόταν να μιλήσει Να απαντήσει ερωτήσεις Αυτό το πράγμα στο εξωτερικό Θα κόστιζε τουλάχιστον 10 ευρώ Τουλάχιστον Όχι, Έτσι Δεν αμφιβάλλω και... Εδώ μπορούσες να πας, να τους βρει, ε, Αν κόβε, καν, ε, κόβανε καμιά βόλτα Μπορούσες να τους μιλήσεις ε, Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα Και από ό,τι έβλεπα και άκουγα Γιατί κάνα δύο τους άκουσα ξένους να μιλάνε ε, Μεταξύ τους δηλαδή ε, Καθώς περπατάγαμε mm. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτό Το γεγονό ότι Ήταν ελεύθερο ρε παιδί μου Πήγαινε ο κόσμος καθότανε, <κυκλή> Τους, βρ, τους βρίσκανε ξέρω τα που κάνανε τη βόλτα και τους χαιρετάγανε. Πολύ καλά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και πιστεύω είναι η στασήν του Athens -con. Σίγουρα. Ε, απλά το πρόβλημα είναι προφανώς, είναι ότι το Athens Con δεν στοχεύει μόνο στου κομίστης, στους κομικσόφυλους. Στόχευε σε όλο τον κόσμο, όσο πιο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ναι, ναι. να πιάσει ναι, το Βρυκίνο. Ναι, ναι, ναι. ναι, άλλωστε και δεν είδες. Ε, και όπως είπες, επειδή ζούμε και σε χαλεπούς καιρούς, αν είσαι πολύ εξειδικευμένος, ε, ε, δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, δεν έχει κοινό, δεν έχεις έσοδα, δεν, δεν έχεις έτσι, επόμενος mm. το ανοίγεις λίγο για να μπορέσεις να κάνεις και αυτό <coughs> ε, που θε, το κεντρικό σου, δηλαδή να έχεις το κεντρικό σου αλλά κάπως πρέπει να το υποστηρίξεις με... και γι' αυτό το ανοίγει λίγο αυτό είναι ναι. κα... κατανοητό έτσι. Ναι. μέχρι ένα σημείο έτσι όταν, όταν δω ε, τα περίπτερα με τους χαλβάδες ανάμεσα στα κόμικα, μετά θα φωνάξω <χι> <χι> <χι> <χι> όχι όχι ήταν τηρούνταν πάρα πολύ καλά με, δηλαδή το, το ratio comic φιγούρες και άλλα. έτσι έτσι Πάρα πολύ και πάρα πολλά ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Και όλοι του ήταν προφανώ εντάξει άνθρωποι να πουλήσουν θέλουν το προϊόν του. Αλλά Έχει. ήταν όλοι έτσι, μπορούσαν να και του έπαιρνε συζήτηση. Εγώ με πάρα πολύ σε πια συζήτηση, όταν εξέκλεβα χρόνο από τη δουλειά, ξέρει. Ναι, έλεγα, ναι. θα πάω εκεί, πέναγα και δύο βόλτε από τα περίπτωση. Συνέβη <laughs> ναι, και, και ένα γνωστό. Ναι, να το κάνω γνωστό, και να το καινούριο, δύο, τι γίνεται, α πούμε, εδώ πέρα. Ε, του έπαιρνε συζήτηση και όχι, οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ ωραίοι. Ωραία, αυτό είναι πολύ ευχαριστό. Μάλιστα, ε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και επιστρέφουμε. Ισπανική μετάφραση μπόρεσε να βρω της εισαγωγής. Αντρικά τα ε, πρώτα της νέας γενιάς κόμμα και είχαν παίκει στην ελληνική τηλεόραση. Φαντάζομαι το ε, θυμάστε κάπου εκεί τέλη δεκαετίας σου. Δεν θυμάμαι καλά. Μετά εντάξει έγινε πολύ δημοφιλές. Λοιπόν, πάμε, πάμε να συνεχίσουμε. Ε, Οδυσσέα λοιπόν ε, και αγαπητοί ακροατές επιστρέψαμε και Οδυσσέα μια και το ανέφερες προηγουμένως και σε διάκοψα πάμε στο cosplay τώρα mm. θα σας τους στου μας ε, τι είναι το cosplay ε, ε, το cosplay είναι και αυτό έτσι από αυτές τις καινούργιες συνθετικές λέξεις είναι από το costume and play mm -hmm. ε, cosplay δηλαδή είναι ε, άνθρωποι οι οποίοι. Είτε αγοράζουν είτε φτιάχνουν, αλλά κυρίως φτιάχνουν το δικό του κουστούμι ε, που έχει σχέση με κάποιον αγαπημένο του ήρωα. Mm -hmm. Είτε από κόμικ, είτε από σειρέ, είτε από ταινίε. Οτιδήποτε έχει να κάνει, κυρίως να έχει να κάνει σχέση με την pop κουλτούρα. Ναι. Το φοράει και απλά περιφέρεται στο χώρο. Έτσι. Ε, δεν ναι, συνήθως Υπά... η... Υπάρχουν και διαγωνισμοί όμω. Υπάρχουν διαγωνισμοί και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο διαγωνισμός στο ComicDom, όπου είναι κλασικος διαγωνισμός cosplay, όπου οι άνθρωποι που φοράνε την στολή ανεβαίνουν πάνω σε πλατό, κάνουν τις κινήσει τους, ε, συζητή, λένε για το πώς φτιάξανε το κουστούμι του τέτοια πράγματα. <χω> ε, Υπήρχαν πάρα πολύ αρκετοί, ε, όχι όσοι θα ήθελα να δω εγώ προσωπικά, θα ήθελα να δω περισσότερους, συγκεκριμένα στο... Ε, πώς το λένε, στο Comic -Dom έχει πολύ περισσότερους, αλλά εντάξει, είναι η πρώτη το Comic Dome, έτσι και αλλιώς. Έχει, ξέρεις τι είναι πλέον θεσμός. Ναι, είναι ναι, ακριβώς, πόσο. ακριβώς. Ε, και είχαν φέρει λοιπόν και μια έτσι, celebrity στο χώρο του cosplay, mm. τη λεγόμενη Tabitha Lions. Μια, ένα κορτζάκι ήταν, έτσι, 20 χρονών, 21, 22 είναι τώρα πόσο είναι, mm. ε, από την Αγγλία. Η οποία έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή να φτιάχνει ε, τα λεγόμενα props. Δηλαδή, ξέρει, ένα, ένα σπαθί από αφρολέξ ε, να, να το βάφει και αυτά. Τα έχει εξαρτήματα στο... που λέμε εμείς τα ναι, εξαρτάται. Ναι. Και όσο μεγάλωνε, τόσο ε, και, με κομ... και με το cosplay. Mm -hmm. Μάλιστα. Επειδή είχα την ευκαιρία να τη μιλήσω και λέω είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που κάνει. Και το κάνει πάρα, πολλά, πάρα πολύ καιρό πλέον. Και... Βγάζει και λεφτά από αυτό. Ναι, ε, βεβαίω, Γιατί ε, πολλοί, πολλοί από αυτού που είναι στα Cosplay ε, γίνονται σαν, χορηγούνται από κάποια site yeah. πιθανότατα ή από, κάποιους, από κάποιοι και διαφημίζουν αντίστοιχα του χαρακτήρε του οποίου ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, Φανταστείτε, αγαπητοί ακροατέ, μην, μην, μην το πάρουμε τώρα αρνητικά για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές που ίσως δεν έχουν ιδέα από κοσμπλέαν και πιστεύουν περισσότερο είναι υποψιασμένοι. Κάποιο στην ουσία. Μασκαρεύεται πως μασκαρευόμασταν παλιά στι Αφόρτε και εντυνόμασταν Superman, Batman και τέτοια. Ε, ναι. Αυτό αλλά σε πιο. Ε, να το πω, ε, πιο περιποιημένη μορφή. Πιο... Περιποιημένη και υπάρχουν πραγματικά καλλιτέχνε. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κάποιοι άνθρωποι τι κάνουν. Γνώρισα στο κόμμα με έναν διπλά, mm -hmm. ο οποίο έχει φτιάξει ένα ε, Assassin's Creed ε, κουστούμι. Ε, Α, είναι είναι μια, ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό το... Αν δεν γνωρίζουν οι yeah, Ναι είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι Έχει βγει και σε βιβλίο ε, Αλλά όχι πολύ δημοφιλέ βέβαια Ναι ναι ναι, βέβαια, είναι ναι, η... ναι, ναι, ναι. Ε, Το οποίο ε, έχει πάρα πολλά κομμάτια Πάνω από δέρμα Το οποίο το παιδί κάθισε Έμαθε πως να φτιάχνει δέρμα Πως να ράβει δέρμα Πως να το χειρίζεται Και φτιάξα τη το στολίτου Είναι οι δύο κατασκευοί περισσότερες τώρα. Ναι ναι, ναι τα είναι αυτά. Και αυτό είναι το τα δηλαδή. Ένα ότι κάτι που φαίνεται πολύ ωραίο. Ε, κάθισε και χαζεύει, δηλαδή λέει αυτό ρε, πώ το έκανε αυτό, πράγμα του. Τι είναι δημιουργικό, είναι δεν είναι κάτι αγοραστό, κάτι έτσι. Όχι όχι, όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και yeah. αγοραστά προφανώ, αλλά εντάξει. Λέ. Όταν φτιάξει κάτι δικό σου, είναι διαφορετικό. μετά, ξέρεις, μετά το φαντάστικο, που ήρθε σε επαφή λίγο πιο στενά με το cosplay που είχε εκεί πέρα μερικού cosplay. αρκετού είχε και. Πολύ καλές δουλειές μπορώ να πω. Ε, εκεί πέρα άρεσε να παρακολουθώ κάτι και διαδικτυακά γνώρισε και μία cosplayer που δραστηριοποιείται. Ήταν και στο Athens και η οποία δέχτηκε και μου έστειλε ε, γραπτή όμως δεν μπορούσε να... Δε, δε, λόγω του προγράμματος μας δεν μπορούσαμε να βρεθούμε να μιλήσουμε. Ε, μου έστειλε μία γραπτή έτσι, ε, κάποια γραπτά σημεία για το cosplay. Θα σα τα διαβάσουμε μετά αγαπητοί. Ε, Ακροατέ, δεν ξέρω αν δεν ξέρει ο Δησαία, η Έλενα Βάσκαρντ με αυτό το ψευδόνιμο κυκλοφορείο. Α, είναι, ναι. είναι πολύ γνωστή. Έτσι, είναι έτσι. Πολύ... πολύ γνωστή, είχε την καλοσύνη λοιπόν και μου θα το αμέσω μετά θα το, το ακούσουμε. Μάλλον, πάμε τώρα να το ακούσουμε ο Δησαία, να κάνουμε... και ξεκουραστούμε κι εμεί <laughs> και επανερχόμαστε. Αρχικά μπορώ να πω με σιγουριά πως το Athens Con ήταν μακράν το καλύτερο convention που έχει γίνει ως τώρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό, διότι υπήρχε τρομερή σοβαρότητα από τους διοργανωτές, παρουσίασαν θέματα για όλο το κοινό και θύμιζε κόν εξωτερικού σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχαν αρκετά cosplay βάσει των φωτογραφιών, αν και όταν βρέθηκα εγώ στο στάδιο δεν πέτυχα πολλά δυστυχώς. Αυτό που παρατήρησα... Ήταν πως ο κόσμος πραγματικά δείχνει να αγαπάει το cosplay ακόμα και αν δεν το ξέρουν με το όνομά του Μας σταμάταγαν μέχρι και παιδάκια μόλις αναγνώριζαν το χαρακτήρα, κάτι πολύ σπάνιο, για να βγάλουν φωτογραφίες Τα παιδιά θεωρώ πως είναι οι καλύτεροι κριτές και ευχαριστιέμαι πολύ περισσότερο όταν ένα cosplay μου αρέσει σε ένα παιδί παρά σε έναν ενήλικα Ιδέες τώρα αντλώ από παντού αν μου αρέσει πραγματικά κάποιος χαρακτήρας από ταινία, κόμικ ή γκέιμ, δεν διστάζω να τον προσπαθήσω. Εννοείται πως όποιος θέλει να ξεκινήσει το cosplay και το σκέφτεται, τον συμβουλεύω να μην δίνει σημασία στο ότι λένε οι γύρω του και να κάνει αυτό που τον εκφράζει. Το cosplay άλλωστε είναι για όλους. Είναι μια τέχνη που δεν κάνει διακρίσεις σε τίποτα. Κάποιος που ξεκινάει τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξει έναν χαρακτήρα που ξέρει καλά και τον εκφράζει. Έτσι γίνεται ένα πετυχημένο κόσπλεϊ. Αυτά λοιπόν μας είπε η Έλνα Άσκαρτ. Να ευχαριστήσω λοιπόν εδώ τις δύο Έλενες. Την Έλνα Οφάσκαρντ που έγραψε το κείμενο και τη δίκη μου, τη γνωστή Έλενα, η οποία είχε την καλοσύνη να το διαβάσει με την πολύ καλύτερη από τη δική μου φωνή. Φαντάζομαι ότι μια γυναικεία γυναική αφωνή εδώ. Καλησπαιρίσω και τη Ρέα, τακτική ακροατήρια και της εκπομπής, τη Μέρι Ομικρον, αγαπημένη παραγωγή του Ready Music Heaven και τον Γιώργο, ο οποίος φίλος και συμπαραγωγός του Music Heaven θα αναλάβει τη διασκέδασή σας από τις 7 και μετά που θα τελειώσει η εκπομπή Εξ Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο είπαμε με τον ε. Οδυσσέρα. Μάλιστα. Και μετά από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας, α, είπε, ε, μας, είπε, ε, μας έγραψε η Ελένα για το, για το cosplay, είπε να εδώ. οδησεα ε, να κάνουμε έναν απολογισμό του Άθενσκον. Ο Άθενσκον. Ναι, νομίζω χρειάζεται. Λοιπόν, Ακούμε. απολογισμός. Ε, μπράβο στη διοργάνωσή τους. Ήτανε... Πολύ καλοφτιαγμένο. Ήταν όπως θα φανταζόμουν ένα κόν, mm -hmm. ένα ξένο κόν, γιατί δεν έχω πάει δεν είχα ακόμα την τύχη να πάω σε κάποιο του εξωτερικού. Ε, ένας μεγάλος χώρος με πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις. Ε, όχι μόνο δηλαδή. Ένα μπαζάρ, δεν ήταν μόνο ένα μπαζάρ. Mm -hmm. ε, μπορούσες ε, να, να παίξεις παιχνίδια, μπορούσες να, να ράξεις, συγγνώμη. <laughs> μπορούσες <laughs> να αλλάξει το χώρο, τον ντριγύρο mm -hmm. ε, Να δεις τις νέες κυκλοφορίες, να δεις το cosplay Είχε ένα παιχνίδι που γινόταν με τους ε, ακροατές, με ένα, με ένα γνωστό παρουσιαστή Είχαν φέρει τον κιτ και τον στρατηγόλη από τις ε, γνωστές σειρές Αυτοκίνητα αυτά αγαπητοί Ναι, τα αυτοκίνητα, Έπισε... σαν ένα απόσπαστο κομμάτι έτσι. ουσιαστικά της pop ε, κουλτούρα, κυρίω τη ελληνική έτσι και ο Μαϊκλ Νάι το υπότιτλο ασφάλειο είναι ε. θα έλεγε κανείς αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής pop Όντως, όντως. μπορούσες δηλαδή έβλεπα άτομα τα οποία έβλεπα δηλαδή ξανά και ξανά επί πέντε ώρες δηλαδή που απλά περιφερόντουσαν mm -hmm. και περνάγαν ωραία ναι, ε, δηλαδή. είχε προφανώς mm -hmm. τα προβλήματά του ναι. ε, κάποιες ομιλίες ας πούμε επειδή ο χώρος δεν ήταν κλεισμένος τις ομιλίες Είχε, ναι, ναι. είχε απλά προκάτ για να μη φαίνονται από... από τον εξωκόσμο Αλλά από πάνω ήταν κενό έτσι όπως καταλαβαίνεις α, α, Οπότε σε... δεν μπορούσες Μ, να κατάλω. πολύ ευχαριστηθείς Μιας η... άμα είδες και τις τσελέντι που είδες της Μυρτός Ναι εί είχε μια φασαρία α, που πήγες Και αυτή ήταν πολύ παραπάνω Γιατί προφανώς δεν έκλεινε κάπως το ηχομον, ηχομονωμένα Μ, ε, άλλο, Άλλο που εγώ θα παρατηρούσα ήταν ότι ήταν πολύ απλό το cosplay που κάνανε και γι' αυτό ίσως και κάποιοι δεν πολύ ήρθανε και mm. κάποιοι cosplay άδες. Δηλαδή δεν είχε το διαγωνισμό, όχι για να διαγωνιστούν για τα λεφτά, okay. αλλά όταν έχεις αυτό το όταν αυτό το κουστούμι δεν θες κάπως να το δείξεις. Δηλαδή ανεβαίνουν στη σκηνή, κάνουν τις τους. Ναι, και να υπάρχει και μια ε, επιβράβηση. Τόσο μια, α, ναι. Τότε, α, ναι. Α, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια κάνουνε, για να είμαστε και σωστοί κάνουνε και το photo contest τώρα. Δηλαδή πήγανε, του φωτογραφίσανε και ανάλογα α, με τις likes στο facebook θα κερδίσουνε. Αλλά ξέρεις, έχει α, λίγο α, άλλη ελληνή. Έχει, σαφώ έχει. Όταν είναι ο, ο κανονικός ο διαγωνισμός ε. και νομίζω είναι ε. ένα απόσπαστο μέρο σε όλα τα, τα του εξωτερικού. Ακριβώς. Ναι, θα μπορούσα να το έχουν κάνει. Ε. Ντάξω, αυτά είναι εμπειρίες για την επόμενη φορά φαντάζομαι σίγουρα εγώ ελπίζω απλά να πήγανε καλά γιατί mm. δεν ξέρω με αριθμούς δηλαδή πως πήγανε και να μπορέσουν και του χρόνου να το κάνουν ακόμα καλύτερα ίσως okay. ο Είχα... χώρος πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίος και ενδίκνητο για τέτοιου οποία τους mm. ε... εκδηλώσεις, εκδηλώσεις ακριβώς. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φέτος δηλαδή είχαμε, για φαντάσεις, είχαμε δύο, μας αφήνει 3. 15, ναι με τρία έτσι. Ομιντον, Φαντάστηκον και Αθενσκον. Και Αθενσκον. Κάτι γίνεται να το πω έτσι. Και μακάρι... Κάτι γίνεται, απλά ελπίζω να μην μείνει πίσω στην Ελλάδα από, την... mm -hmm. από ναι. το πεζό του χρηματικού, Κατάλαβε. Α, κατάλαβα, ναι. Δυστυχώς, δι... Είναι πεζό, αλλά είναι βασικό το κάνουμε. Τι να κάνουμε, δυστυχώς χρειάζονται χρήματα για το οτιδήποτε. Και Έχει. εγώ δεν συλλέγω, όπως συνέλεγα, φιγούρες κόμικ. Έχω κρατηθεί, ας πούμε, κρατιέμαι λιγάκι. Ε, ό, όλοι έχουμε περικόψει από τα πάντα, από τα, τις αγαπημένες μας σχολείες κυρίως, γιατί προέχουν τα αναγκαία για τη ζωή, δυστυχώς. Ακριβώ. Πρακτικό, πεζό, αλλά αληθινό. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι όμως και ε, να αποχαιρετήσουμε τον Οδυσσέα που έχει την καλοσύνη να μας μιλήσει. το κεντρικό θέμα. Και φυσικά το, στο, αυτό το κομμάτι θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω στην cosplayer την Έλενα Vascaρτ που έχει εντυπωθεί σχετικό, σχετικό στο Αθενισκό Τι ακριβώς θα μπείτε στο facebook, στη σελίδα της. Έλενα Vascaρτ έχει και instagram με το ίδιο όνομα Έλενα of Asgard. πώς ε, δεν ξέρετε τι είναι το Asgard. θα σας το βάλω άσκηση για το σπίτι. Ε, να το γκουκλάρετε ή γενικά να το αναζητήσετε με μια μηχανή αναζήτηση στο διαδίκτυο έχει άμεση σχέση βέβαια με τα κόμικ και από ό,τι μου έχει πει ετοιμάζει και κανάλι στο YouTube με τις δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια και πολλούς άλλους play μπορείτε να τους βρείτε στο Facebook, ε, με μια ανασύνταξη, έχουν και τις σελίδε τους ε, cosplay.gr και πολλά άλλα μπορείτε ε, να βρείτε από εκεί την κεφάλη από μόνο του του cosplayer ε, και τα πείσουν ότι δεν μπορεί να πάμε τα μεταφέρει όλα πόσο και να το ήθελε. Απλώς ανάφρασματα σας δίνουμε εδώ πέρα για να ε, μπορείτε πλέον την εποχή του διαδικτύου, να ψάξετε πάρα πολλά πράγματα και μόνοι σας και όπως είπε και ο γίνεται και στον απόϊχο να το πούμε έτσι στο Άθανασκον γίνεται και ένας φωτογραφικός διαγωνισμός για τα καλύτερα κοστούμια, ε, πραγματικά αν μπείτε και πέρα μέσω της σελίδας του Άθανασκον θα βρείτε και στο facebook φυσικά τις φωτογραφίες θα, εγώ έχω ήδη μπει, ψηφίσει, δεν θα σα πω ε, ποιους, αλλά μπείτε ε, να δείτε έτσι να πάρετε μια ιδέα τις ε, δουλειές οι οποίες ε, έχουν γίνει από τα παιδιά που συμμετείχαν και τα ε, και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίες ε, δουλειές εκπληκτικές και όσοι ασχολήστε και λίγο με τα κόμικ ε, και καλύτερη πώς να το πω, ε, κριτές του α, αποτελέσματος, α, αν θέλετε. Πάμε να συνεχίσουμε όμω τη μας, να σιγά σιγά κλείσουμε τη συνέδευξή με τον Οδυσσέα. Και επιστρέφουμε εδώ, Οδυσσέα, ε, να σε ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που μας ε, παραχώρησες. Ε, πάρα πολλά. Βέβαια δεν καλύπτεται με μία κομπή όλο έτσι, το θέμα ακόμη. Όχι, Επίση... δεν καλύπτεται και δεν... Ε... Πρέπει να το χωρίσεις σε, σε κατηγορίες και αυτό ε, είναι λίγο... Θα, αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους κροατές εδώ τις ε, εκπομπές σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και πιο εξειδικευμένες ε, εκπομπές, αφιερωμένες κάθε φορά σε, σε κάποιο είδος ή σε κάποιο συγκεκριμένο... Ε, Πες το σύγγραφε ή ήρωε ή οτιδήποτε α πούμε, ανάλογα βέβαια ναι, τι θα πούν και οι Κροατές. Πάντως νομίζω μια πρώτη προσέγγιση ήταν ε, πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ε, ας, τι θα ήθελες να πεις προ, προς το συμμάλλον, να, να σου πω εγώ κάτι που θα ήθελα να πεις στους Κροατές ε, για τώρα για να κλείσουμε. Ε, ένας που τώρα ξεκινάει, που θα θέλει να διαφερθεί για το χώρο του κόμικ, ε, πώς μπορεί να, να ξεκινήσει να το πω έτσι, σε, να μπει στο χώρο. Ε, θα σου κάνω μια παραπομπή για αυτό mm -hmm. ε, ε, σε, ένα, σε μια σειρά άρθρων που έχουμε γράψει εγώ και ο Φάνης Αλλά και ο, και ο Θάνος στο spoiler alert, alert Που λέγεται comics για αρχάριου. Ε, δεν είναι τόσο πολύ στο πώ μπορεί κάποιος να ξεκινήσει Αλλά το ένασμα ήταν από μια τάκα που είπε η Σπυριδούλα mm -hmm. Η Σπυρού από το τέτοιο ε, βιβλιοσκόλικες. Από, το, από τους βιλιοσκόλικες, ναι Που είπε ότι μου αρέσουν τα κόμικ Αλλά δεν ξέρω Πού που να ξεκινήσω ε, Και αυτό μας έδωσε το ένασμα Να φτιάξουμε μια σειρά από, από άρθρα Από και μικρά Για διάφορα κόμικ, είτε παλιά Είτε καινούρια, δηλαδή έχουμε μέσα και, τους, και το Walking Dead που είναι πολύ έτσι, hot <laughs> Ναι, ναι, αυτή την εποχή Με τη σειρά Είναι ναι. Πάρα πολλά που μπορείς. Είναι, έχει, εγώ θα πρότεινα να δεις πρώτα τι θα σε ενδιαφέρε, δηλαδή υπερηρουϊκό, ε, κάτι άλλο, κάτι πιο εναλλακτικό, κάτι πιο ε, πω, ναι. ψαγμένο, δεν ξέρω πώς θα το πω ακριβώς, επιστημονική φαντασία, τι, φαντασία, το, το, το, θες, το καθένας, ναι, έτσι, όπως και στα βιβλία. Έτσι και στα κόμματα και έχει μια τεράστια γκάμα από πράγματα. Πάρα πολύ εύκολα μπορείς να βρεις κάτι και επίσης γιατί όχι βρες τον κοντινότερο σου γκί και ρώτα τον. Ε, σωστά. <χει> Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Οδησά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να, Και ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε και κάποια άλλη σχετική εκπομπή και να μας ε, ξαναμιλήσεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την πρόσκληση και ελπίζουμε να έχουμε ξανά έτσι κάποια ε, συζήτηση για τα κόμικς. Πάντοτε μας άρεσε να μιλάμε για τα κόμικς. για ό,τι αγαπάμαι. <laughs> Ακούσαμε την, την πασίγνωστη αρεία Κασταντίβα εδώ σε εκτέλεση με τη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Νόρμα του Βιτζέτζου Μπελίνη και να λέτε με τη σχέση γι' αυτό τώρα αλλάξαμε τελείως κλίμα με τα κόμικ έχει γιατί η κλασική μουσική συντροφεύει όπως έχουμε πει πάρα πολλές ταινίες και έτσι η συγκεκριμένη άρεια ακούγεται και στις τελευταίες ταινίες του Avengers Age of Ultron ε, ακούγεται η συγκεκριμένη άρεια από την όπερα του Μπελίνη ε, και άλλες άρειες και άλλα κομμάτια έχουν χρησιμοποιηθεί για αντίστοιχο σκοπό ε, το ξέρετε και όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή και Ρεκέτες φορές λέμε και ταινίες στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί κλασική μουσική, άλλωστε και ο Οδυσσέας τον οποίο να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συνέντευξή του ε, έδιχε δελώσει και αυτός φαν της κλασικής μουσικής ε, Ελπίζω να σας άρεσε το αφιέρωμα στα κόμικα δοκέρω λέγαμε θα το κάνουμε και πιστεύω όλο και κάτι εμάθατε και εγώ εμάθα αρκετά πράγματα από αυτή τη συνέντευξη ε, τα άρθρα του Οδυσσέα μπορείτε να τα βρείτε όπως είπαμε στο www.lord.only στο spoiler.gr. Τα περισσότερα άρθρα που σχετίζονται με κόμμα και φέρνουν την υπογραφή. Επομένως μπείτε μια ματιά, να ρίξετε και έτσι μπορείτε και εσείς να δείτε. Πώς περίπου θα ξεκινήσετε από αυτόν τον κόσμο, αν φυσικά έχετε τη θέληση και τον χρόνο, η εκπομπή, είπαμε, ε, δίνει ένα βασμάδα. Και όσο σας καλά σαν ιδέα το cosplay, είπαμε, μπορείτε να βρείτε cosplayers, στο μια απλή στο facebook, και μπορείτε να βρείτε και τις ελληνικές ομάδες, είναι αρκετή πλέον και στην Ελλάδα έχει, είναι μεγάλη κοινότητα, και πραγματικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ δουλειάς που... Ε, Σα το είχα πει άλλωστε και στο νοικομπιεφερόμα για το ε, φαντάστικο. Τώρα, απ' την άλλη, πολλά είναι αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε τον ΕΒΣΑ. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος των κόμικ ε, και ζητούμε θεονομοι αν κάτι δεν είπαμε, κάτι παραλείψαμε, κάποιο θεωρεί ότι δεν α, α, αναφέραμε. Φανταστείτε ότι το κάθε τι από αυτά που είπαμε θέματα που θυμάμαι με τον Μεδησέα, θα, μπορούσε μια, ε, από, ναι, θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή από, ναι, θα μπορούσε να μια εκπομπή από μόνο του. Δεν είπα, περιμέναμε για το πολύ επιτυχημένο ελληνικό κόμικ τα, τα χρονικά του Δαρκοφίνικα ας πούμε του Γιάννη Ρουμπούλια που έγινε και ταινία την ται, ταινία Δάμαστος που είχαμε βέβαια πει αρκετά γι' αυτά στο ε, αφαίρομα για το φαντάστικον και πολλά άλλα και όπως σας είπα με και στα μαγαζιά μετά ε, που εξειδικεύονται ε, ε, που εξειδικεύονται στο κόμικ τουλάχιστον στην Αθήνα αλλά ακόμα και και στα μεγάλα βιβλιοπολία πλέον υπάρχουν ε, ξεχωριστά τμήματα για τα για τα κόμικ ε, ακούσαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα απόψη του Οδυσσέα για το κόμικ και το γράφικ ε, novel. πράγμα εντάξει ήρθατε και μια τελίζω, ε, μια διαφορετική οπτική γωνία γιατί <coughs> ο διάλογος όπως είπαμε και ο πλουραλισμό είναι αυτά τα οποία διακρίνουν ε, την εκπομπή Πάμε να ακούσουμε, καθώς ψυχά σιγά, σιγά πλησιάζουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. πάμε να ακούσουμε ένα κόμματι ακόμα και να επανέλθουμε. Και ακούσαμε το κονσέρτο ε, για πιάνο σε το Μίζωνα το αριθμό 2 του Αντώνιου Σαλιέρη το γνωστό Σαλιέρη από την ταινία Μότσαρτ εδώ πέρα όμως σε μια, έπαιξε σε μια άλλη ταινία έστω και για λίγο στην ταινία Άιρον Μαν ε, πώς τον είχαν μεταφράστατε ο, ο συντερήνιος άνθρωπος τόσο, ο Άιρον λοιπόν ε, γνωστός πλέον και από τις ταινίες Ήρουας κάπου ακουγόταν και αυτό το κομμάτι εδώ το σημερινό εξλίμπρις φτάνει στο τέλος Τους ακολουθεί τα επιλεκτικά Και με τον Γιώργο, ελπίζουμε το σημερινό θέμα, τα κόμικ και το Αθανασκό να σας άρεσε, να σας έδωσε το ένασμα, να αναζητήσετε κάτι περισσότερο από αυτό τον ε, υπεροχό κόσμο. Σας είπαμε και που μπορείτε να βρείτε περισσότερες ε, πληροφορίες αν ενδιαφέρεστε και φυσικά μπορείτε να στείλετε και μενήμα στην εκπομπή θα σας φέρει σε επαφή με τους ε, κατάλληλου ανθρώπους. Θα σας αποχαιρετήσω με τι άλλο, μενα, με το επίσημο κομμάτι από τον Αδάμαστο την ταινία που ε, βασιστήκε στο κόμικο όπως είπαν, από τα ε, ωραία ελληνικά κόμικ του Φαντασίας του ε, Γιάννη Ρουμπούλια μια και δεν να πούμε τίποτα γι' αυτό στην ακομπή <laughs> ας το κλείσουμε έτσι από εμένα καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.